με αυτό το θέμα, εγώ θα ήθελα να κάνω μία αναφορά σε μία μελέτη πεδίου, παίρνοντας σαν βάση την περίοδο από το 1980 μέχρι σήμερα και εξετάζοντας πώς εξελίχθηκε ο ελληνικός καπιταλισμός αυτά τα 35 χρόνια, πώς επέδρασε η των τάξεων σε αυτή την εξέλιξη του ελληνικού καπιταλισμού, Ποιε ήταν οι μορφές και οι συνέπειες αυτής της εξέλιξης πάνω στη μορφή, στο περιεχόμενο, στους όρους στις συνθήκε, της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Το κάνω αυτό για να γίνει με ένα τρόπο, για να αποτυπωθεί με ένα τρόπο συγκεκριμένο και υλικό. Το συγκεκριμένο το υλικό το αυτό πεδίο στο οποίο μπορούμε να έχουμε αναφορά και τι εξελίξεις της εργασίας σε σχέση με αυτές τις δύο παραμέτρους, καπιταλιστική εξέλιξη δηλαδή και πάλι το δάξον από την άλλη μεριά. Συνεπώς, αν μου επιτρέπετε, να ξεκινήσω μία αναφορά, ότι παίρνω βάση το 1980, διότι τότε στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα εκδηλώθηκε ετεροχρονισμένα η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1973 η οποία από το 1980 μέχρι το 1985 είχε οδηγήσει σε μια πρώτη μορφή κρίσης υπερσυσσόρευσης του κεφαλαίου φυσικά με χαρακτηριστικά πολύ πιο αμβλημένα από τη τελευταία κρίση υπερσσσόρευσης 2008-2014-2015 και η οποία είχε οδηγήσει ε, στην ε, κατακόρυφη μείωση της κερδοφορίας του κεφαλαίου των παγίων επενδύσεων και τους δίπτων των επιχειρήσεων. Αυτά σε μία περίοδο όπου είχε υπάρξει ε, μια, ένα εγχείρημα σούσιαδημοκρατικής μεταλλαγής το οποίο επεδίωκε βέβαια τη μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής αλλά και ταυτόχρονα ε, προχωρούσε σε ορισμένες μεταρρυθμίσεις φιλολαϊκού χαρακτήρα, οι οποίε και του διασφάλιζαν μία ορισμένη πολιτική υποστήριξη. Από την πλευρά του ζητήματο τη εργασία, η μεγάλη πλειοψηφία τη εργατική τάξης στην περίοδο αυτή, μέσα κυρίω από τα εργοστασιακά και τα επιχειρησιακά σωματεία και σε ένα βαθμό μέσα από τα κλαδικά συνδικάτα, εκπροσωπούνταν πολιτικά από το ρεύμα της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας, σε αυτό αντιπροσωπεύονταν, αρκεί να αναφέρω ένα και μόνο νούμερο, ότι η Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοικαλλιτικών Σωματείων τότε, επί 100 σωματείων επιχειρησιακών, τα 95 ανήκαν στη δύναμη τη ΠΑΣ και του Πασόκη τη Σοσιαλδημοκρατία. Ωστόσο, αυτή η πρώτη κρίση καπιταλιστική υπερσυσόρευση το 1980-85, δεν θα σα αναφέρω ιδιαίτερα νούμερα για να μην κουράσουμε στην, το, στην όλη αφήγηση. Ε, σήμανε και κατόρισε την ανάγκη μιας σοβαρής μεταστροφής, δηλαδή μιας της δρομολόγησης μιας διαδικασίας ανασυγκρότησης του κεφαλαίου από το 1985 μέχρι το 1995 και παράλληλα την απαρχή εφαρμογής του μόνεταρισμού και στη συνέχεια του ανοιχτού νεοφιλελευθερισμού. Η διαδικασία αυτή είχε επιρροή πάνω στο, ε, να πούμε ότι στην περίοδο 1980-1985 η ανάπτυξη του κινήματος και η πολιτική του εκπροσώπησης της Σοσιαλδομοκρατίας στην Ελλάδα είχε ως προϋπόθεση το γεγονός ότι η ανεργία ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 3-4% ήταν δηλαδή μια ανεργία τριβής και όχι μια μαζική ανεργία η οποία θα μπορούσε να επιδράσει στις εξελίξεις. Από το 1985 λοιπόν και για όλη την επόμενη δεκαετία ξεκινάει αυτή η διαδικασία η οποία περιελάμβανε κυρίως. Αφενός με μια τεχνολογική, ένα τεχνολογικό εξυγχρονισμό του ελληνικού καπιταλισμού με την εισαγωγή διαδικασιών ρομποτικής, αυτοματοποίηση κτλ, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την ελληνική κλωστοϊφαντοργία όπου η μαζική εισαγωγή των νέων τεχνολογιών οδήγησε στη ριζική μείωση του εργατικού προσωπικού και από την άλλη μεριά με την λήψη μέτρων νεοφιλελεύθερων ε, περιεχομένων, τα οποία αποσκοπούσαν σε όλη τη δεκαετία του 1990 στο να εφαρμόσουν τις πρώτες μορφές ελαστικοποίησης της μισθωτής εργασίας. Δηλαδή, εισήχαχαν και θεσμικά, νομικά, ε, την προσωρινή απασχόληση και τη μερική απασχόληση που ήταν ήδη αναγκές για να επέλθει η καπιταλιστική ανασυγκρότηση. Τέλος, η κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας του 1990 93 προχώρησαν, για όσους μπορούν να θυμούνται, σε μία μαζική εκαθάριση των προβληματικών επιχειρήσεων, αυτές δηλαδή που λόγω της κρίσης είχαν καταστήσει μυογόνες, δεν μπορούσε πλέον το κεφάλαιο να έχει επαρκή αποδοτικότητα και κερδοφορία και αυτό το γεγονός, η μαζική εκαθάριση αυτών των επιχειρήσεων, εκτόξευσε σε μία πρώτη φάση ε, την ανεργία από το 3-4% σε όλη τη δεκαετία του 1990, στο 12%. Ταυτόχρονα αυτοί οι παράμετροι άρχισαν να κάμπτουν και να μετασχηματίζουν και την ίδια τη σύνθεση, τη μορφή, της παρεμβάσεις του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος παράλληλα με τις όλες αυτές τις διαδικασίες της παραφθοράς της κλασικής μισθωτής εργασίας με τις νέες συμβάσεις εργασίας, μερικής απασχόλησης ή απασχόλησης με τις τεχνολογικές αλλαγές που υπήρχαν στην παραγωγή και με το μαζικό κλίσιμο των προβληματικών επιχειρήσεων και η Ανεργία άρχισε να διαδραματίζει ένα πιο σημαντικό ρόλο με το 12% που ήταν επί της ενεργού εργατικής τάξης, αν και βέβαια ε, ήταν σε μια πορεία και κατάσταση ελεγχόμενη. Μπορώ να σα αναφέρω ε, στοιχεία για όλη αυτή την περίοδο, για να δείτε γιατί πράγμα μιλάμε. Ενώ δηλαδή το 1986, το ενεργητικό του το εταιρικού τομέα της οικονομίας, των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, βρίσκονταν στο επίπεδο των 13 τρισεκατομμυρίων ε, δραγμών, εκτινάχθηκε το 2000 στα 88 και η κερδοφορία αυτών των επιχειρήσεων, από το 2000, το 1986 με την κρίση περσισόρβηση, δηλαδή είχε πέσει στα 82 δισεκατομμύρια δραγμέ, εκτινάχθηκε το 2000 στα 4 τρισεκατομμύρια, 300 .000 .000 δισεκατομμύρια δραχμές. Μιλάμε δηλαδή για μία... Ε, επιτυχημένη ανασυγκρότηση του ελληνικού καπιταλισμού με τη συνέργεια της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που από εκεί και πέρα άσκησε και η Νέα Δημοκρατία και το εξογχρονιστικό πασόφ του Σιμίτη και κτλ και η οποία μέχρι το 2000 κατόρθωσε να προωθήσει μια ισχυρότατη συσσόρευση κεφαλαίου, συγκεντροποίηση, κερδοφορία η οποία έκανε τον ελληνικό καπιταλισμό ισχυρό, μάλιστα σε τέτοιο βαθμό θεωρούσε ότι είναι ισχυρός, ώστε να έχει την επάρκεια, η ίδια η αστική τάξη, να επιδιώκει την ένταξη του ελληνικού καπιταλισμού στην οικονομική και νομισματική ενοποίηση και στην ενιαία ε, ζώνη του ευρώ. Η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε και μέσα στα πλαίσια της ζώνης του ευρώ, από το 2000 μέχρι το 2008. Έχουμε δηλαδή μια συνέχιση αυτής της καπιταλιστικής ανάπτυξης με όλους σημαντικής κερδοφορίας του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων, μιλάμε δηλαδή για ε, τις επιχειρήσεις του εταιρικού τομέα της οικονομίας που είναι 22.500 και όπου η κερδοφορία που καταγράφονταν ήταν της τάξεις των 12 με 15 δισεκατομμυρίων ευρών το χρόνο. Το ζήτημα είναι ότι στο τέλος αυτής της περίοδου και θέλω κυρίως να σταθώ σε αυτή την περίοδο τελευταία, έχουμε την έκρηξη της μεγάλης κρίσης υπερσυσσόρευσης του κεφαλαίου το 2008 του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο και ε, ταυτόχρονα της μεταβίβασης αυτής της κρίσης στο επίπεδο της πραγματικής παραγωγής, της πραγματικής οικονομίας. Εκεί το 2008 αρχίζουν και κλωμίζεται κυριολεκτικά ο ελληνικός καπιταλισμός, δηλαδή η αποδοτικότητα του κεφαλαίου πέφτει κατακόρυφα σε αρνητικά επίπεδα, οι επιχειρήσεις σωρέχουνε στο μεγαλύτερο μέρος τους τεράστια ζημιογόνα αποτελέσματα, λόγω της αδυναμίας του κεφαλαίου πλέον, λόγω της υπερσυσσόρευσης να λειτουργήσει με όρους κερδοφορία, οι ζημίε του ελληνικού καπιταλισμού φτάνουν τα δέκα δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για το 2010 και 2011 και ξεκινάει η διαδικασία της αντιμετώπισης αυτής της κρίσης αυτού του ελληνικού καπιταλισμού που ήταν σε αυτή την κρίση ξεκινάει η απάντηση, ξεκινάει η απάντηση σε αυτή την ε, κατάσταση. Η πρώτη απάντηση που δώθηκε και η ποιο ήταν η θέση σε λειτουργία των εκαθαριστικών μηχανισμών αυτής της κρίσης περισσότερης του κεφαλαίου, δηλαδή το σταδιακό κλείσιμο, η σταδιακή εκαθάριση εκατοντάδων και χιλιάδων εργοστασίων και επιχειρήσεων από το 2008 μέχρι σήμερα. Αυτό το φαινόμενο εκτίναξε την ανεργία από το 7% στο 27% και αυτή ήταν η πιο σπουδαία μεταλλαγεί στο επίπεδο της μισθωτή εργασίας του θέμα να εξετάζουμε και θα αποτελέσει από εδώ και πέρα το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για όλου μας για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, πώς μπορεί να ξεπεραστεί γιατί συνεχίζει να δράμε ένα τρόπο παραλυτικό πάνω στην ενεργό-εργατική τάξη. Ωστόσο, η μαζική ανεργία που προκλήθηκε με την εκαθάριση των επιχειρήσεων και των οργαστασίων που ήταν ζημιογόνα, δεν έφτανε. Υιοθετήθηκε λοιπόν η πολιτική του ακραίου νέου φιλελευθερισμού, δηλαδή η πολιτική των, πολιτική των μνημονίων, η οποία δευτερευόντος είχε ως σκοπό την αντιμετώπιση και την εξυπηρέτηση του δημόσιου βραίου στην Ελλάδα και πρωτίστως είχε στόχο το να καταστήσει την εργατική δύναμη κοινή, πηδήμια και ελαστικοποιημένη και να συμβάλλει έτσι κατά έναν τρόπο καθοριστικό στην ανάκαμψη της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Αυτό ήταν ο στόχος των νημανιακών πολιτικών, δηλαδή αν στην Ευρώπη μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε ο καπιταλισμός της εξαγωγή μορφών σχετικής υπεραξία, δηλαδή που χασιζόταν στις τεχνολογικές ε, ε, επαναστάσεις και εξυγχρονισμούς. Άρχισε να εισάγεται σε αυτό το έδαφος στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μορφέ εξαγωγής απόλυτης υπεραξίας, ένας καπιταλισμός δηλαδή της απόλυτης υπεραξίας, ο οποίος βασιζόταν στην κατακόρυφη μείωση των μισθών που υπήρξε αυτά τα χρόνια, στην πλήρη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, και τα λοιπά. Αυτό δεν ήταν μόνο στην ελληνική πραγματικότητα. Συνέβη σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε η μετάλλαξη αυτή τη εργασία, συνέβη σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε, αν και με πολύ υπιότερε μορφέ από ό,τι συνέβη στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα συνέβη όχι γιατί κάποιοι νοσηροί εγκέφαλοι θέλαν να τη μετατρέψουν σε ένα πειραματόζωο τη Ευρώπη, αλλά διότι η κρίση του ελληνικού καπιταλισμού ήταν τόσο βαθιά που απαιτούσε. Δραστικά μέτρα από την πλευρά τη αστική τάξη, ούτω ώστε να σταθεί στα πόδια του και να επανέλθει στο επίπεδο τη κερδοφορία. Στη Γαλλία, αντίστοιχα, αυτό πραγματοποιήθηκε πρόσφατα άλλωστε με τον νόμο Εμμανουέλ <laughs> ε. Μακρόν, υπουργό οικονομικών τη κυβέρνηση της Φρασούα Ολλάντ, ο οποίο είναι ένα αντίστοιχο γαλλικό μνημόνιο. Δηλαδή, κατοχυρώνει, να πω ένα-δύο παραδείγματα αυτών τα οποία περιλαμβάνει, κατ τη δυνατότητα σύναψη συμφωνιών μεταξύ μισθωτού εργαζόμενου και εργοδότη απευθείας, εκφεύγει του πλαισίου των συλλογικών συμβάσεων και υπάγει αυτές τις επιμέρους συμφωνίες, τις υπάγει στη δικαιοδοσία όχι πλέον του εργατικού δικαίου, αλλά του αστικού και εμπορικού δικαίου. Ή e, καθιερών την αρχή ότι εάν ένας εργαζόμενος απολυθεί, ακόμα και αν από τα διοικητικά δικαστήρια η απόλυσή του κριτή παράνομη και καταχρηστική, δεν δικαιούται μισθούς περιμερίας, δεν δικαιούται αποζημίωσης και άλλες διατάξεις. Αντίστοιχα έχει συμβεί στη Γερμανία στα μέσα της δεκαετίας του 2000 με, την κυβέρνηση, με τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Gerhard Στρέντερ, με τη Χάρτα Heart Χάρτς, η οποία έχει ε, εισάγει τη μορφή εβδομαδιαίας απασχόλησης 15ωρών, με την αντίστοιχη πληρωμή μισθού μηνιαίου 400 ευρώ που με στην καρδιά του ίδιου του ισχυρού ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Και αντίστοιχες συμβάσεις όπως γνωρίζουν περισσότεροι πραγματοποιήθηκαν στην Αγγλία του Τόνι Μπλερ με την σύμβαση μηδενική απασχόληση, δηλαδή ότι κάποιος θεωρούταν απασχολούμενος, αλλά δεν παρέχονταν ευθέω εργασία, περίμενε δίπλα στο σπίτι του, δίπλα στο τηλέφωνο. Όποτε και όταν θα υπήρχε ανάγκη, καλούνταν να εργαστεί και πληρώνονταν μόνο για τι ώρε εκείνη τη πραγματική αυτή απασχόληση. Αυτά όλα τα μέτρα κατόρθωσαν να συγκρατήσουν την κρίση περισσότερου κεφαλαίου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά κυρίω σε ελληνικό επίπεδο που μα ενδιαφέρει. Από το 2013 και 2014. Έχουμε μία σαφή ανάκαμψη του ελληνικού καπιταλισμού, δηλαδή μηδενίστηκαν πλέον οι ζημίες που είχαν οι ελληνικές επιχειρήσεις και στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων το 60% μπήκε πλέον στην τροχιά της κερδοφορίας με αιτήσια κέρδη 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό έγινε το 2013-2014, δηλαδή επήρθε μία πλήρης επιτυχία αυτής της αστικής πολιτικής, ε, της προώθησης μορφών εξαγωγής απόλυτης υπεραξία και σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε σήμερα. Αυτή όμως η καπιταλιστική κερδοφορία και η ανάπτυξη δεν συνοδεύεται από κοινωνική ανάπτυξη, δηλαδή θα συνεχίσουμε να έχουμε, εάν τα πράγματα οδέψουν ε, όπως είναι σήμερα, θα συνεχίσουμε να έχουμε μία Ανάπτυξη των καπιταλιστικών επιχειρήσεων με όλους της κερδοφορίας χωρίς όμως αυτό να οδηγεί στην ε, αντιμετώπιση της απασχόλησης, η ανεργία θα συνεχίσει να είναι ψηλή, ε, χωρίς να έχουμε αύξηση του ακατάλλησης του και προϊόντος κτλ. όρος για να σταθεροποιηθεί αυτή η επανάκαμψη του ελληνικού καπιταλισμού στην κερδοφορία, όρος τεμελιώδης, και αυτό εκφράζουν όλες οι υποδείξει πιέσει που ασκούνται σήμερα στην Ελλάδα από τα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Κέντρα και από τις αστικές τάξεις της Ευρώπης που συνενώνονται στο γύρο γρούπους, στις Κομισιόν κτλ. Να συνεχιστεί αυτή η πολιτική από πλήρου απορρίγμεις τη εργασία, που είναι προϋπόθεση για να σταθεροποιηθεί αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη και κερδοφορία. για σου Άννα. Για να σταθεροποιηθεί αυτή η ανάπτυξη και η κερδοφορία, η οποία και τελειώνω θα συνοδεύεται συστηματικά από μαζική ανεργία, από απορρίθμιση των μορφών απασχόληση. Όλοι γνωρίζουμε σήμερα ότι έχει, το 8ο έχει καταργηθεί είτε προς τα κάτω με τη μερική απασχόληση, είτε προς τα πάνω με την υπεργασία η οποία δεν αμύβεται. Με την ε, κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, την κατάργηση του του μισθού. Δεν μπαίνω στο να εξετάσω τη σημερινή συγκυρία και πώ αντιμετωπίζεται από τη σημερινή κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο ανοιχτό που θα πετούσε μια άλλη συζήτηση. Σταματάω εδώ, δηλαδή σε αυτό το βασικό συμπέρασμα ότι από όλη αυτή την έκθεση που επιχείρησα να κάνω έστω με τον πιο συνοπτικό τρόπο ότι η εργασία μετασχηματίζεται με βάση. Του ίδιου μετασχηματισμού ε, του ελληνικού καπιταλισμού και στη συνάρτηση πάντα με την πάλη των τάξεων η οποία διεξάγεται στο εσωτερικό του. Και είμαστε τώρα σε αυτό το σημείο εδώ, σταθεροποίηση τη ανάκαμψη του κεφαλαίου, διασφάλιση καπιταλιστική κερδοφορία, η οποία όμω συνοδεύεται από μια κοινωνική έρημο, δηλαδή από την παντελή απουσία κοινωνικών χαρακτηριστικών τη οικονομική ανάπτυξη. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Λαντίμποδα για την πρόσκληση και τον Μικρόπολης για τη φιλοξενία. Ε, μετά από αυτή την πολύ ουσιαστική και ε, διεξοδική τοποθέτηση του συντρόφου του Ανέστη, να πω και εγώ δύο κουβέντες ε, για το ζήτημα της εργασίας. Ε, είναι προφανές ότι κάνουμε μια <coughs> συζήτηση η οποία πρέπει να πάρει υπόψη τη ε, τρία θεμελιώδη στοιχεία. Δηλαδή, την νεοφιλελεύθερη εμπειρία, σαν απάντηση στην καπιταλιστική κρίση του 1973, τη σημερινή κρίση και τον τρόπο που απαντάει το μνημονιακό κεκτημένο, η στρατηγική επιλογή τη άρκουσας τάξης σε αυτή την περίοδο, την κατάσταση του εργατικού κινήματος έτσι όπως καθορίζεται από σίγουρα από την ε, ιδιαίτερη κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά το 1989 την κρίση της αριστεράς και τη στρατηγική της υποχώρηση που αντίστοιχα έγινε στρατηγική υποχώρηση και του εργατικού κινήματος και φυσικά την ε, ανάκαμψη των αγώνων βλέπουμε ότι ε, αν πιάσει κανεί την περίοδο μετά το 2000 έχουμε ε, νέα ποιοτικά στοιχεία θετικά τα οποία μας δίνουν ελπίδα ότι μπορούμε να πάμε σε μια καλύτερη φάση για το εργατικό κίνημα και τις δικές του στοχεύσεις. Αυτό στη δική μας περίπτωση έχει να κάνει κυρίως με την αγωνιστική εμπειρία τη περίοδου του μνημονίου 10-15 και ειδικότερα την πιο μαχητική, την πιο μαζική φάση μέχρι το 2012 που ξεκίνησε και ένας κύκλο μετά εκλογών και κάπως ας πούμε... Υπήρξε μια ε, υποχώρηση, ας πούμε, των κοινωνικών αγώνων σε διαφορά την, ε, την εμβέλειά τους και την ένταση που είχαν, ε, χωρίς όμως να πει κανείς ότι έχουμε μια γενικευμένη υποχώρηση. Λοιπόν, προσπαθώ ότι κάπως να απαντήσω και στα ερωτήματα που βάζουν οι σύντροφοι από τον Πλατήποδα. θα είμαι κατά τον δυνατόν κωδικός και μες τον χρόνο αν τα καταφέρω. Ε, το πρώτο στοιχείο το οποίο θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε είναι ότι πρέπει να σταθούμε απέναντι στην, στο θέμα τη εργασία ω εξή: ότι η εκμετάλλευση τη εργασία είναι το θεμέλιο και τη κοινωνική θέση και τη εξουσία που έχει η άνθρωπη τάξη, η αστική τάξη. Οπότε με αυτόν τον τρόπο να τοποθετηθούμε. Από την άλλη, η, η ανεργία, ο αποκλεισμό δηλαδή από την εργασία, καθιστά διπλά ευάλωτο τον κόσμο τη εργασία, του καταναγκασμού. Που συνεπάγεται η κυριαρχία του κεφαλαίου, ο καπιταλισμό και ε, πολύ συχνά σημαίνει και περιθωριοποίηση, δηλαδή μια βίαιη ε, έξοδο από την ε, κοινωνική ζωή με την έννοια του ρόντο υποκειμένου που προσπαθεί όχι απλά να πετύχει κάποιε βελτιώσει αλλά και να αλλάξει την κοινωνία με μια αλφα στρατηγική και ένα κοινωνικό γραμματισμό. Το δεύτερο, στο δεύτερο, στο δεύτερο το δεύτερο ερώτημα για τη φύση ας πούμε της ανθρώπινης εργασίας θα έλεγα κωδικά το εξής, ότι έχει μεγάλη σημασία να δούμε τη σχέση που έχει ο εργαζόμενος σαν με το ίδιο το προϊόν ε, θα εδώ πέρα στην όλη η συζήτηση περί ανοτρίωσης. πρέπει να δούμε ποιο είναι το ίδιο το προϊόν μέσα στην εποχή του καπιταλισμού, το οποίο δεν είναι ουδέτερο Δηλαδή υπάρχουν χιλιάδε προϊόντα της εργασίας, χιλιάδε κατηγορίες προϊόντων τα οποία είναι άχρηστα είτε και εχθρικά απέναντι στην κοινωνία. Λόγω χάρη τα όπλα ή ε, μεγάλη συζήτηση γίνεται κατά τα μεταλλαγμένα αν μπορούμε να δούμε θετική διάσταση σε αυτά και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, τι θέλω να πω. Κρίσιμη διάσταση για το χαρακτήρα και τη δημιουργικότητα της εργασίας είναι οι ίδιοι οι όροι με τους η εργασία. Δηλαδή η, όχι απλά η δυνατότητα του εργαζόμενου να έχει λόγο και ρόλο μέσα στην παραγωγή έλεγχο, αλλά και οι, οι καταναγκασμοί και το τι μέγετως έχουν που ένα σημείο και μετά γίνονται η ποσότητα, γίνεται και ποιότητα. Εν πάση περιπτώσει αυτό που πρεσβεύει νομίζω μια ε, κομμουνιστική, απελευθερωτική τάση για την κοινωνία είναι ότι η απελευθέρωση τη εργασίας είναι αυτή η οποία θα καταφέρει να μετατρέψει την εργασία σε κάτι δημιουργικό, μια δημιουργική πλευρά της καθημερινής ζωής και να, την απαλλάξει από τα χαρακτηριστικά που συνιστούν αυτό που περιγράφουμε σήμερα σαν μισθωτή σκλαβιά. Σε σχέση με το τρίτο ερώτημα για την υπερεργασία και την ανεργία νομίζω ότι, και παραπέμπωσα θα το είπε πριν ο Ανεύτης, νομίζω ότι ε, η υπερεργασία και η ανεργία είναι σημαντικές πλευρές που ε, τον επιλογών του κεφαλαίου και για να αντιμετωπίσει την κρίση και για να αδραιώσει τη θέση του και για να χτυπήσει το εργατικό κίνημα. Δηλαδή με την υπερεργασία, την ελαστικοποίηση της εργασίας και, την, ε, και το χειρισμό της ανεργίας αντιμετωπίζεται σίγουρα το κόστο της εργασίας που είναι διαρκής και σταθερή ανάγκη του κεφαλαίου Διασφαλίζεται ο έλεγχος παραγωγής από το κεφάλαιο. Διασφαλίζεται επίσης η διάσπαση και διαφοροποίηση της εργατικής τάξης, που είναι μια κρίσιμη επιλογή, του ώστε να μην μπορέσει ο κόσμος της εργασίας να εννοποιηθεί σε μια σειραποδιεκτική στρατηγικού χαρακτήρα και να την παρατεθεί απέναντι στην εργοδοσία. Αυτό το ρόλο έχει να παίξει και η επισφάλεια, την περαιτέρω διάσπαση και ανασφάλεια του, του κόσμου της εργασίας η οποία διασφαλίζει κάτι παραπάνω από το να διαιρεί απλά του εργαζόμενου σε ένα συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Του διαιρεί ανά τον εργασιακό χώρο. Δηλαδή η εργασιακή περιπλάνηση, η ανασφάλεια, η αδυναμία να βρεθούν κοινοί τόποι πάλι για τα συμφέροντα του κόσμου τη εργασία στον ένα ή στον άλλο εργασιακό χώρο, είτε αυτό είναι ένα μικρό εργασιακό χώρο όπω λόγω χάρη ένα κατάστημα που παρέχει καφέ, είτε μια μεγάλη επιχείρηση. Όλη αυτή η συνθήκη επιτρέπει στο κεφάλαιο να κρατάει διασπασμένη την, τον κόσμο της εργασίας και να έχει, ας πούμε, έτσι έναν πιο ευάλωτο αντίπαλο. Τι θα μπορούσε να προτείνει ένα εργατικό κίνημα άμεσα απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, σίγουρα να καταργηθούν κάθε μορφής ελαστικές σχέσης εργασίας είναι νομίζω δεν χρειάζεται καν να παρέμβουμε στο επίπεδο της ιδεολογική τεκμηρίωσης γιατί παλιότερα λόγου χάρη η, το ελαστικό ωράριο θεωρούνταν μια ευκαιρία για τον εργαζόμενο να διαχειριστεί καλύτερα το τον χρόνο το Όταν λέω παλιότερα εννοώ μέχρι τι αρχές της δεκαετίας των 90. Σήμερα πλέον η έννοια του εργαζόμενου λάστικο, πείθει τον καθέναν ότι δεν υπάρχει ήχνος αλήθεια σε αυτό το πράγμα, δεν διαχειρίζεται τίποτα ο, ο ελαστικά εργαζόμενο. Ε, ούτε φυσικά αντιμετωπίζεται η ανεργία με τι διάφορε μορφέ ελαστική εργασία, του ωφελούμενου, τα βάουτσερ κτλ, κτλ. Άρα, προμητοποιήτα ενό σύγχρονου εργατικού κινήματο δεν μπορεί παρά να είναι η κατάργηση κάθε μορφή ελαστική εργασία, κάθε πολιτική συμπίεση των μισθών, η απέτηση να υπάρχουν συλλογικέ συμβάσει εργασία, οι οποίε θα διασφαλίζουν ένα μίνιμουμ συγκεκριμένων δικαιωμάτων, το οποίο δεν μπορεί να είναι κάτω φυσικά. Ποιο θα είναι ορίτο των διεκδικήσεων, ότι θα είναι φυσικά οι σύγχρονε εργατικέ ανάγκε έτσι όπω μπορούμε να τι περιγράψουμε, κάνοντα μια αναλυτική συζήτηση σε αυτό. Η ισότητα και τα δικαιώματα μέσα στου χώρου δουλειά, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, αντί μια φιλολογία περί και αξιολόγηση. Όχι μόνο γιατί οι κοινωνικέ ανάγκε δεν αξιολογούνται, το δικαίωμα ας πούμε, στη στέγη, η τροφή, δηλαδή μιλάμε για τα εντελώ θεμελιώδη, το φυσικό όριο αντοχή εργασία, τη... Του κόσμου τη εργασία δεν μπορούν να αξιολογηθούν ποιο τα αξίζει και ποιο δεν τα αξίζει, αλλά γιατί όλα αυτά μα γυρνάνε ακόμα και πίσω από τον ε, ηθικό και πολιτικό πολιτισμό τη Γαλλική Επανάσταση. Πολύ περισσότερο, α πούμε, ε, δεν είναι απλά στο επίπεδο το να ακυρώσουν όπω ήταν η στρατηγική επιλογή τη αστική τάξη ήδη από την εποχή τη Γαλλική Επανάσταση. Σε σχέση με το τέταρτο ερώτημα, την ιστορία τη αριστερά και ποια παραδείγματα ας πούμε, θα μπορούσαν να είναι στάση αναφορά, εδώ. Τον άρεσαν ένα ρεύμα τη κομμουνιστική αριστερά, με τι ιδιαιτερότητε του όμω, γιατί έχει διαχωριστεί από τον ιστορικό κορμό του κομμουνιστικού κίνηματο. Έχει αναφορέ σε αυτό που λέμε εργατικό κίνημα στην ολότητά του. Δηλαδή στη μάχη για το Οχτάωρο και την Πορτομαγιά του 1886. Την Κομμούνα, την εμπειρία τη Οκτωβριανής Επανάσταση, γενικά την εμπειρία τη πρώτη, δεύτερη και τρίτη διεθνού, την παρουσία του κομμουνιστικού και αριστερού κινήματο στην Ελλάδα και τη μάχη που έδωσε για να οργανώσει δικτήσεις, να οργανώσει συνδικάτα και να πετύχει ε, κατακτήσεις ε, ο εργαζόμενος λαός είτε σε ό,τι την εργασία είτε σε ό,τι αφορά τις ελευθερίες και τα δημοκρατικά του δικαιώματα Αυτό, αυτή η συνολική εμπειρία είναι σημείο αναφορά σε για την δική μας προσπάθεια φυσικά με ένα κριτικό τρόπο διότι ε, υπάρχουν πάρα πολλά Προβλήματα ας πούμε, προκύπτουν μέσα από, από τι στρατηγικέ επιλογέ του κομμουνιστικού κινήματο και τη αριστερά στι προηγούμενε δεκαετίε, που οδήγησαν όχι απλά σε κρίσιμε υποχωρήσεις, αλλά και σε ε, στρατηγικού χαρακτήρα, είτε τον κόσμο τη εργασία. Είναι χαρακτηριστικό το πώ αντιμετώπισε ή δεν αντιμετώπισε, αν θέλετε, ας πούμε, το κομμουνιστικό κινήμα το θέμα τη εξουσία σε ιστορικέ στιγμέ, λέω τηλεγραφικά, το 194 με την Κευρυνά, το 190. 65 με τα Ιουλίανα, το 1973 με την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Από την άλλη, διευρύνοντας κάπως αυτή τη ματιά, θα λέγαμε το εξή: Ότι δεν μπορούμε παρά να μην θεωρούμε κληρονομιά του εργατικού κινήματο και σημείο αναφοράς και αυτό παράλληλα κάθε ένα ανεξάρτητα από το ιδεολογικό πολιτικό ρεύμα στο οποίο ανήκει το σύνολο της σκέψης και της πάλης των, εργαζομένων, ε, των οργανωμένων εργαζομένων και των ρευμάτων του εργατικού κινήματος από τι απαρχές του. Εκεί μέσα φυσικά δεν μπορεί κανείς να μην δει τον αντικαπιταλιστικό εργατικό αγώνα που έχουν κάνει ρεύματα και τάσεις του αναρχικού χώρου. Να δει τη, την προσφορά συνολικά και με κριτικό τρόπο φυσικά των ρευμάτων τα οποία συγκρούστηκαν και διαφώνησαν με το κυρίαρχο-κομμουνιστικό ρεύμα, είτε αυτά είναι αωρικά είτε ρεύματα τροντσκιστικά, είτε ρεύματα που έχουν ευρωκομμουνιστική αναφορά και με ένα ιδιαίτερο βάρος ε, στις ε, προσπάθειες να διατυπώσουν, να περιγράψουν με έναν αριστερό τρόπο τον ευρωκομμουνισμό. Εν πάση περιετώσει, νομίζω ότι η, η στάση και η ματιά μας απέναντι στην ιστορία της, ε, της αριστερά και του εργατικού κινήματο θα πρέπει να έχει τη μία λογική να αντλήσουμε από την εμπειρία θετική και αρνητική, ούτω ώστε να πετύχουμε το μεγάλο ζητούμενο τη εποχή μα, που είναι ένα πολιτικό εργατικό κίνημα, ένα νέο εργατικό κίνημα, το οποίο θα ξεπεράσει τι παθογένειε και τι αδυναμίες του παρελθόντος έχοντα και πολιτικό χαρακτήρα. Διότι δεν μπορούμε να μην ξεχνάμε ότι η καταπίεση στι μέρε μα, όπω και πάντα εξάλλου, δεν αφορά μόνο το χώρο εργασία, μπορεί να εδραιώνεται εκεί πέρα, αλλά είναι πολύπίπυλη και αφορά όλε πλευρέ. Τη κοινωνική ζωή, άρα ένα πολιτικό εργατικό κίνημα το οποίο να μπορεί να απαντά λόγου χάρη και στο φαινόμενο του ρατσισμού και να συνεισφέρει στην αντιφασιστική πάλι και να μπορεί να απαντήσει ε, στα σύνθετα ερωτήματα τη εποχή μα ε, τα οποία είναι ευρύτερα, το, το θέμα του πολιτισμού λόγω χάρη, των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, ένα εργατικό κίνημα δημοκρατικό που να δίνει τον λόγο στου εργαζόμενου διότι κανένα αγώνα δεν ξεφυλίστηκε όταν το λόγο τον είχαν εργαζόμενοι. Έτσι, για να το πούμε με μια απλή. Κουβέντα, ένα εργατικό κίνημα μαχητικό και όχι του συμβιβασμού, του διαλόγου εντό εισαγωγικών, δηλαδή τη προσπάθεια να πάρουμε ας πούμε, κάποια από τα λίγα τα οποία συνήθω προσφέρει ο κόσμο τη εργοδοσία. Διεκδικητικό, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο δηλαδή να περιγράφει αυτό που σήμερα αντιστοιχεί στι ε, ε, ανάγκε και τα δικαιώματα του κόσμου τη εργασία. Και φυσικά συγκρουσιακό. Διότι αυτό που έχει περιγραφεί σαν πάλι των τάξεων συνεχίζει και είναι παρόν. Αν δεν πάρουμε εμεί θέση στην πάλι των τάξεων τότε θα δεχτούμε πολύ σκληρότερα τα χτυπήματα διότι ο κόσμος του κεφαλαίου συνεχίζει και παλεύει. Σε σχέση με το, ε, με το πέμπτο ερώτημα και το, και το περιεχόμενο εμπάς περιπτώσει, νομίζω ότι πλευρέ ενός... Ε, ναι, όλος φιλός στο χρόνο... πλευρές μιας τέτοιας σύγχρονης διεκδίκησης θα μπορούσε να είναι μια τοποθέτηση που λέει λιγότερη δουλειά, δουλειά για όλου. Δεν μπορεί να υπάρξει αντιμετώπιση μια ανεργία που έχει αγγίξει σχεδόν το 30%. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο τη μαύρη εργασία. Είναι εκατομμύρια οι νέοι άνθρωποι μέσα στην Ευρώπη, οι οποίοι δεν φαίνονται πουθενά γιατί δεν είναι τυπικά εργαζόμενοι. Αλλά ούτε και τυπικά ανεργοί, ούτε τυπικά εκπαιδευόμενοι. Αυτά όλα δεν μπορούν να ξεπεραστούν εάν δεν μειωθεί ριζικά ο χρόνο εργασία. Και φυσικά με αμοιβή, όχι ανάλογα σε, με ένα ισοζύγιο, ένα παζάρι που θα πει τι αντέχει ή δεν αντέχει η εθνική οικονομία, ο εργοδότης και ούτω κατεξής, αλλά τι έχει ανάγκη ο εργαζόμενος, μια λογική υπεράσπιση της νεολαία, να μην μπει με χειρότερους όρους δηλαδή στην εργασία με άλλου είδου συμβάσεις, με άλλου είδου μειωμένα εργασιακά δικαιώματα, ακόμα και τα σημερινά που έχουν απομείνει σε αυτό που λέμε χώρο εργασίας. η υπεράσπιση των ανέργων. Που σημαίνει ε, διεκδίκηση θέσεων εργασία οι οποίε σε τελική ανάλυση να αντιμετωπίζουν και τα κοινωνικά προβλήματα. Παράδειγμα, να απαιτήσουμε σήμερα μια γενναία πολιτική προσλήψεων, για παράδειγμα, στον χώρο τη δημόσια υγεία. Για να μπορούμε να ζούμε σαν άνθρωποι, α πούμε, έχοντα το, το αγαθό τη ιατροφαρμακευτική περίθαλψης και ασφάλισης Και υπεράσπιση των συνταξιούχων. Όχι την περιθωριοποίησή του, σίγουρα. Όχι δουλειά μέχρι θανάτου, και ε, από φυσικά, από αυτό το μακάβριο κριτήριο, ότι εφόσον ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής, να ανέβει και το όριο συνταξιοδότησης, το οποίο νομίζω ότι είναι έξω από κάθε ε, λογική ανθρώπινη και πρέπει να υπάρχει σαφή στοποθέτηση απέναντι σε αυτό. Σε σχέση με το έκτο ερώτημα και τα υπόλοιπα κοινωνικά μπέντωπα, τα οποία είναι εξίσου καυτά θα έλεγε κανείς, ε, νομίζω ότι προσπάθησα κάπως να κάνω μια ανοίξη πάνω σε αυτό, να το δούμε και στη συζήτηση, απλά θα έλεγα το εξή τηλεγραφικά κάπως, ας πούμε και ίσως αντικό και το, τη σκέψη που θέλω να εκφράσω. Χωρί απελευθέρωση τη εργασία δεν μπορούμε να έχουμε απελευθέρωση ανθρωπότητας. Από την άλλη, ένα κίνημα το οποίο φιλοδοξεί να απελευθερώσει την εργασία δεν μπορεί να μιλάει μόνο για το χώρο δουλειάς και τους όρους ε, απασχόλησης. Δεν μπορεί παρά να είναι αντιφασιστικό, αντιρατσιστικό, αντισεξιστικό. Ε, δεν μπορεί παρά να έχει το βλέμμα στη διεκδίκηση ενός ε, μιας πρόσβασης σε μια άλλη πολιτιστική δημιουργία και δεν μπορεί ας πούμε, παρά να υπερασπίζεται τι δημοκρατικέ ελευθερίε και τα δικαιώματα που αντιστοιχούν στην εποχή μα. Για τα επόμενα ερωτήματα μπαίνει το θέμα του πολιτικού χώρου. Όπω καταλαβαίνετε, από τη συμμετοχή μου στον Άρ, πιστεύω στην έννοια, στην αναγκαιότητα να υπάρχει ένα σύγχρονο κομμουνιστικό κόμμα. Η οργάνωσή μου δεν πιστεύει ότι η ίδια εκπροσωπεί κάτι τέτοιο. Τι θα έδινε ένα σύγχρονο κομμουνιστικό κόμμα, Νομίζω ότι μπορεί να μπολιάσει. Το εργατικό κίνημα που έχει ανάγκη η εποχή μα με το θέμα τη στρατηγική. Δηλαδή ότι η ολοκληρωτική δικαίωση του κόσμου τη εργασία δεν μπορεί παρά να έρθει με την ανατροπή του καπιταλισμού και τη εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο στην προοπτική τη κοινωνική απελευθέρωση και του κομμουνισμού. Με αυτή την έννοια, πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβάλλει ένα σύγχρονο κομμουνιστικό κόμμα. Μπορεί να αξιοποιήσει και να βοηθήσει το εργατικό κίνημα ε, σαν φορέα. Αναζήτηση τουλάχιστον, αν όχι πούμε, με ένα πιο ολοκληρωμένο τρόπο, τη γενικευμένη και τη ιστορική εμπειρία του εργατικού κινήματο και να συμβάλλει φυσικά και στην ε, κοινωνική και ταξική ενότητα στο ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο. Σήμερα κάνουμε μια προσπάθεια μέσα από την και από την η αντικαπιταλιστική αριστερά να είναι ένα πολιτικό σημείο αναφορά των εργαζομένων και των αγώνων του ε, και να μην πούμε, γίνονται σε διαφορά το πολιτικό επίπεδο αντικείμενο χειρισμού απόψε που είναι διαχειριστικές στο επίπεδο του καπιταλισμού. Πιστεύουμε ότι μέσα στην Αντικαπιταλιστική Αριστερά αντιστοιχεί ένα, μια πιο προωθημένη προσπάθεια στο επίπεδο της έκφραση του κομμουνιστικού ρεύματος και γι' αυτό το επόμενο διάστημα τον Άρθα πάρει κάποιε συγκεκριμένες πρωτοβουλίε. Για το 8ο ερώτημα, κάπως πιο ιστορικά θέλει να το δει το θέμα, θα έλεγα το εξή ότι Ήπαξε γνώμη ότι η κρίση του κομμουνιστικού κινήματο τη αριστερά των όλων των ρευμάτων μετά το 89 έγινε και κρίση του εργατικού κινήματο. Έτσι κι αλλιώ το εργατικό κίνημα και οι οργανώσει του ήταν πάντα, θα λέγαγε κανεί, ένα πεδίο σκληρή ταξική διαπάνη. Η ΓΕΣΕ από το ξεκίνημά τη τοποθετούνταν στο θέμα τη πάλης των τάξεων και διεκδικούσε το τέλο τη εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αλλά ήδη η πρώτη τη ε, διοίκηση έγινε παρέμβαση, ε, αντικείμενο παρέμβαση διοικητική από το κράτο. Με συλλήψει, καταστολέ, εξορίε και ούτω καθεξή. Η μεγάλη υποχώρηση για το εργατικό κίνημα έρχεται πότε, όταν, α πούμε, από τι ημέρε του εργατικού κινήματο φεύγει η κοινωνική δικαιοσύνη, η στόχευση μια άλλη κοινωνία και μπαίνει ο ανταγωνισμό, ο ευρωπαϊσμός οι ιδέε δηλαδή τη αστική τάξη που οδηγούν πρώτα στην κοινωνική συνένεση, μετά στη στρατηγική, τα, τη διάσπαση και, το, και τα σκληρά χτυπήματα για τον κόσμο τη εργασία. Λοιπόν, κλείνοντα. Θα ήθελα να με βάση αυτές τις αντιλήψεις, αυτό που προτείνουμε παρεμβαίνοντας το εργατικό κίνημα είναι ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα στο τώρα είναι σίγουρα να αντισταθούμε και να βγει ο λαός στο προσκήνιο η εργαζόμενη η κοινωνία απέναντι σε μια νέα συμφωνία που μεθοδεύεται με τους δανειστές από την κυβέρνηση να υπάρξει ένα κοινωνικό αντίπαλο. Δέως μην ξεχνάμε τον ρόλο που έπαιξε το λαϊκό και εργατικό κίνημα το προηγούμενο διάστημα στην απονομιμοποίηση τη μνημονιακή πολιτική. Στοιχεία τη προ... ιδιαίτερη πρότασή μα για το πώ πολιτικά μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πλαίσιο είναι οι προτάσει για διαγραφή του χρέου, για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, εθνικοποίηση των των τραπεζών και των μεγάλων βιομηχανιών, εργατικό έλεγχο. Γιατί τίποτα δεν μπορεί να ε... διασφαλιστεί. Χωρί αυτόν, διεύρυνση κατοχύρωση των δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων και ριζική αντιμετώπιση φυσικά του κρίσιμου προβλήματο τη ανεργία. Όλα αυτά βέβαια προποθέτουν ένα εργατικό κίνημα το οποίο με τι αρχέ που προσπάθησα να περιγράψω, προφανώ και με ένα πιο πλούσιο περιεχόμενο το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε, θα μπορέσει να αντισταθεί και σε ένα όχι απλά μόνο στην μη οργάνωση τη εργατική τάξη και τον κατακαιρματισμό τη, αλλά και στον κυβερνητικό συνδικαλισμό ή αν θέλετε και σε ένα συνδικαλισμό. Ε, ο οποίο ε, απλά καταγράφει δυνάμεις γύρω από πολιτικά ρεύματα το κάνει το πάμε αλλά όχι μόνο οι οποίε δεν βάζουν κλείνω εδώ πέρα ε, δεν βάζει το θέμα της κοινωνικής σύγκρουσης δηλαδή εμεί πιστεύουμε ότι σε τελική ανάλυση το εργατικό κίνημα πρέπει και μπορεί να ενώνει κοινωνικές δυνάμεις πέρα από ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα πάνω σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διακδικήσουμε και εκεί να τοποθετηθεί το κάθε ρεύμα Ευχαριστώ πολύ. Και λοιπόν. Για τυπικού λόγου να πω ότι αν και όντω είμαι μέλο τη συλλογικότητα για το κοινωνικό αναρχισμό, μαύρο και κόκκινο, σήμερα δεν θα το προσωπήσω ω τέτοιο. Όχι γιατί αυτά που θα πω αντιστρατεύονται τι πολιτικέ θέσει τη συλλογικότητα, απλά επειδή η επιμέλεια του κειμένου είναι προσωπική. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομο γίνεται ε, και επίση θα προσπαθήσω να απαντήσω αρκετά πάνω στι ερωτήσει. Αλλά και το σχολιασμό τη ομάδα του Πλαντίποδα, σε οποία έχετε μπροστά σα νομίζω, ε, του οποίου πρέπει να ευχαριστήσω και όλε για την πρόσκληση σε αυτή τη συζήτηση, η οποία, αν και ίσω λίγο δίστροπη και σίγουρα απαιτητική, ανοίγει και ειδικότερα με τον τρόπο που την εισήγαγαν οι διοργανωτέ, πληθώρα ζητημάτων, αν μη τι άλλο με μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με τη φιλοσοφία τη εργασία από την οποία προκύπτουν και οι αντίστοιχε πολιτικές απελευθέρωσεις της. Πολιτικές απελευθέρωσης της εργασίας όπως μπορούν να νοηθούν μέσα στο σχήμα απελευθέρωσης από την εργασία. Αντιστρέφοντας λοιπόν το μότο της Τζόναν Ρόμπινσον, που κοσμί και την αφήσα της εκδήλωσης, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι η ευτυχία του να σε σεκμεταλλήγονται σεχματε... εντατικά οι καπιταλιστέ. Δεν είναι τίποτα συγκρινόμενοι με την ευτυχία που να μην υπάρχουν καθόλου εκμεταλλευτέ και εκμεταλλευόμενοι. Να το βγάζα, γιατί ναι, ε, Σε αυτή την αντιστροφή λοιπόν θα ήταν καλύτερο να μπορούμε να σκεφτούμε ότι η ευτυχία του να μην σε εκμεταλλεύονται εντατικά οι καπιταλιστέ δεν είναι τίποτα συγκρινόμενοι με την ευτυχία του να μην υπάρχουν καθόλου εκμεταλλευτέ και εκμεταλλευόμενοι. Όμω κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε ότι ήδη από τον πρώτο λόγο φτάσαμε πολύ μακριά. Άλλωστε, ποιο άνθρωπο ή πολιτικό φορέα ή συλλογική δύναμη τολμά να αναφέρεται στην ευτυχία. Σε ένα τόσο μακρινό πλάνο, μέσα στην έρευνα του πραγματικού, όπω διαμορφώνονται στη σύγχρονη καπιταλιστική συνθήκη. Για να έχουμε πιθανότητε, έστω και να αγγίξουμε το πλήθο των ζητημάτων που προκύπτουν από τα ερωτήματα τη εκδήλωση, θα περιορίσουμε δραστικά τον πυρήνα του κακού στο διοικούμενο πρόβλημα τη ανεργία. Ποια θα μπορούσε να είναι η λύση στο πρόβλημα τη ανεργία, Η προφανή απάντηση ασφαλώ θα ήταν η ίδια η εργασία. Υπάρχει όμω εδώ το εξή επιπλέον πρόβλημα δεδομένης της αλληλένδετης σχέσης εργασίας-ανεργίας και με βάση το γεγονός ότι η εργασία στον καπιταλισμό είναι εμπόρευμα και μάλιστα εκείνο το μοναδικό είδος για τη μείωση της τιμής του οποίου διαγωνίζεται το σύνολο των δυνάμεων της κυριαρχίας, δηλαδή αφεντικά, κυβερνήσει, διακρατικοί θεσμοί και οικονομικοί δεσμοί κλπ. Αυτό λοιπόν το εμπόρευμα βρίσκεται σε υπερπροσφορά από τα δισεκατομμύρια των Αυτού δηλαδή που συνηθίζουμε να αναφέρουμε ως εργάτες ή βρολταριάτων. Η μηχανή λοιπόν του αυτοματοποιημένου εκβιασμού έχει πάρει ήδη φωτιά χωρίς κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Εξαιτίας της απλής δίθεν αντικειμενικής παρατήρησης που αβίαστα εκφέρουν τα κάθε είδους αφεντικά στο τέλος της ημέρας. Η δουλειά λένε δεν φτάνει για ιδιαιτερη προσπαθεια εξαιτία τη απλης η σεπτή κατά τα άλλα ανακοίνωση των καπιταλιστών, αν και προκύπτει ως απόλυτα λεπτομερής χειρουργική επέμβαση ενός αναπόδραστου εξανδραποδισμού της ανθρωπότητας, συστήνεται ως η κοινωνική μηχανική ενός κοινωνικού δαρβινισμού, με βασική φιλοσοφική ύλη, την υποτιθέμενη ικανότητα του καθενός ξεχωριστά. Και αυτή η παρατήρηση είναι που υπογραμμίζει τη σχέση του μαρξικού κεφαλαίου με το ζήτημα της ανεργίας δεν πάνε μερικές μέρες από τον εορτασμό της πρωτομαγιάς. Η κατάρτιση του 8 ώρου έγινε δυνατή στη βάση, βέβαια, των δολοφονιών των τεσσάρων αναρχικών εργατών στο Σικάγο το 1886. Έστω και σε ένα τυπικό επίπεδο αναγνώρισης του ίδιου του δικαιώματος. Αυτά, όμως, είναι λίγο πολύ γνωστά. Α θέσουμε τώρα και το κεντρικό ερώτημα που προκύπτει. Αν το 1886 ο καπιταλισμός ήταν σε θέση υπό τα χτυπήματα βεβαίως ενός επαναστατικά οργανωμένου εργατικού κινήματος, να υποχωρήσει στην παραχώρηση του οχταόρου, η χωρίς προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία αυτοματοποίηση της παραγωγής, που έχει συντελεστεί σε αυτά τα τελευταία 129 χρόνια που μας χωρίζουν από το μακρινό 1886. Πώς είναι δυνατόν όχι απλά να μην έχει μειώσει συνολικά τις ώρες εργασίας, αλλά να έχει οδηγήσει ουσιαστικά στην αύξησή τους. Η ρίζα του είναι σχετικά και πάλι. Ο μοναδικό τρόπο για να κοιμηθεί η ενεργεία είναι η εκμετάλλευση του ξέφου αυτοματισμού στην παραγωγή με τρόπο βέβαια που θα σέλετε το περιβάλλον, να στραφεί των εργατικών αναγκών με τη ριζική και συνολική μείωση των ορών εργασία σε τέτοια μάλιστα ελάχιστα επίπεδα, ώστε να εργάζονται όλοι οι άνθρωποι. Δήπω φυσικά ταυτόχρονα μείωνον το μισθό. Ναι, σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είχαμε διατηπώσει τουλάχιστον. Ένα ριζοσπαστικό αίτημα, εντός βέβαια πάντα του καπιταλιστικού πλαισίου. Ριζοσπαστικό με την έννοια ότι αναδεικνύει ποιο ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύει πόσο πιο απλή και ευκολότερη θα ήταν η ζωή, αν είχαμε την ευκαιρία να επιλέξουμε σε διαφορετικές δυνατότητες, να επιλέξουμε διαφορετικές δυνατότητες όπως παραδείγματος χάρη την καταστροφή της μηχανής παραγωγής του καπιταλιστικού κέρδου τη σχέση προκειμένου κεφαλαίου εργασίας η οποία βέβαια εδώ είναι καλό να πούμε ότι σίγουρα έχει πρωτεύουσα σημασία στην καπιταλιστική συνθήκη εξουσίας γιατί όμως αναπαράγει ασταμάδιτα το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξακολουθούν να συντρέχουν όλες οι υπόλοιπες σχέσεις εξουσίας επικοινώνοντάς τες. Λοιπόν αυτή όμως η ευκαιρία να είχαμε διαφορετικές επιλογές δηλαδή ε, ασφαλώς όχι απλά δεν αποδίδεται αλλά αντιθέτως η επίνευση στην οριστική ματέωσή της, αυτό δηλαδή που στον ακαδημαϊκό στίβο ονομάστηκε τέλος της ιστορίας, αποτελεί τον λόγο για τον οποίο οι εξουσιαστές μας διεξάγουν τέτοιον ανηλαίη πόλεμο, απαιτώντα την άνεφο παρέτησή μας από τη διεκδίκησή της. Σημεία εκφοράς αυτού του πολέμου είναι η ανεργία, είναι η υπερεργασία, που είναι απαραίτητο συμπληρώμα τη ανεργία. «Στη Δύση, η φτώχεια, η πόλεμη στην περιφέρεια, η σκλαβιά στις χώρες του φτηνού εργατικού δυναμικού και τη παιδική εργασία. Είναι, λοιπόν, μέσα στα συγκεκριμένα ιστορικά συμφραζόμενα που πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αν από τη μία πλευρά δικαιώνεται η θέση πως με βάση τις δυνατότητες της παραγωγής βρισκόμαστε αντικειμενικά πιο κοντά από ποτέ στην περίπτωση της εξάλληψης της ηλική σπάνης των αγαθών, ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά. Από Απομένει τη διερώτηση, γιατί υποκειμενικά απέχουμε τόσο πολύ από την πυροδότηση αυτής της διαδικασίας συνολικής απαλωτρίωσης του παραγόμενου πλούτου από τους παραγωγού του, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Ίσως το σημείο ενδείγνεται για να κατανομάσουμε αυτή τη διαδικασία ε, ως κοινωνική επανάσταση. Όχι φυσικά για να προκαλέσουμε την αξία χρήση μιας ακραία ρητορικής σε μια εποχή διευρυμένης απάθειας, αλλά γιατί θεωρούμε ότι θα δυσκολευτούμε αρκετά να εφεύρουμε κάποια άλλη διαδικασία πέρα από την Κοινωνική Επανάσταση που να απαντά στο ποιο και τι θα εξαναγκάσει τα αφεντικά ντόφια και πλανητικά να μειώσουν την εργάση μέρα στις 3-4 ώρες χωρίς να μειώσουν ανάλογα και το μισθό. Για να συμμαζέψουμε λοιπόν αιτίες και αποτελέσματα. Η ανάπτυξη των παραγωγικών μέσων, τόσο σημαντική στον κλασικό μαρξισμό, αποδείχθηκε ανίκανη από μόνη της να πυροδοτήσει μια λίγο πολύ αναμενόμενη, για να μην πούμε διαδικασία κοινωνικοποίησής τους. Η υποβάθμιση από την αριστερά του γεγονότο ότι ο καπιταλισμό αποτελεί μια κοινωνική σχέση αλωτρίωση που ταυτόχρονα υπαγορεύει την αναπαραγωγή τη εξουσία στι ίδιε τι κοινωνικέ σχέσει που αναπτύσσονται στο περιβάλλον του αλλίωσε σε βάθο την προοπτική μια πολιτική τη εργασία που θα στρεφόταν ανυποχώρητα σαν ένα χειραφετητικό προσανατολισμό. Ακόμη περισσότερο αγνοήθηκε ακόμα και αυτή η ίδια η μαρξική προσταγή για τι επιγραφέ των σημεών του Διεθνού Προλεταριάτου αντί του συνθήματο κατάρρυξη τη μισθωτή σκλαβιά το σύνολο των αριστερών ε, δυνάμεων επανέφερε θριαμβικά το, το σύνθημα ένα δίκαιο μεροκάμματο για μία ε, μέρα δουλειά. Εδώ θα μου επιτρέψετε βέβαια να εξαιρέσω την ε, γενναία άρνηση των αναρχικών να συνεισφέρουν σε, σε αυτή την αναστήλωση με αποτέλεσμα βέβαια να κατηγορηθούν ως γραφικοί εξαιτία τη εμμονής τους ότι δεν, μπορεί, ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να κατακτηθεί το ελάχιστο αν δεν υποψιαζόμαστε το συνολικό. Το βασικό πρόβλημα, όπως και να έχει, εδώ είναι πως, όπως έχει σημειώσει έγκυρα ο Ράσελ Τζάκομπι, έχει πάψει ο ριζοσπαστικό Καμιά αριστερά δεν σκέφτεται έναν κόσμο ολοκληρωτικά απολυτρωμένο από την καπιταλιστική προσταγή. Γι' αυτό εξαντλείται στο να συσκέπτεται ω ως πρόβατο πίσω από τις των Διαθνών Ευαγών Ιδρυμάτων με μια αγέλη λύκων περί του βραδινού γεύματος. Η ιδέα της Σχολίαζε ο Αντόρνο στο Something's Missing στο διάλογο με τον Έρνστ Μπλοχ: Η ιδέα τη ουτοπία έλεγε λοιπόν εξαφανίστηκε ολοσχερό από την αντίληψη του σοσιαλισμού. Αυτό είναι ο λόγο που η τεχνική υποδομή, ο τρόπο και τα μέσα έχουν προσλάβει κάθε δυνατό περιεχόμενο. Εδώ όμω η ρητορική ερώτηση του Right Mill που έλεγε Δεν είναι άλλωστε ο ουτοπισμό η κύρια πηγή τη δύναμή μα. Διατυπωμένη ήδη από τη δεκαετία του 60, ακούγεται πραγματικά επίκαιρη. Από τη θορυβόδη πτώση των φιλοσοφικών στοχασμών της μαρξιστικής αριστεράς γύρω από την εργασία και κατ' επέκταση την κοινωνική απελευθέρωση επιλέγουμε να αναφερθούμε εν συντομία κυρίως στην αποτυχία της νέας αριστεράς ακριβώς επειδή αυτή του Lightstone προσπάθησε να επαναδιατυπώσει την επαναστατική συνθήκη ορμόμενη από την ουτοπική δύναμη της σκέψης της. Η αναγνώριση μιας επίφασης, ως να επρόκειτο για την ίδια την ουσία των πραγμάτων, ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τα πολλαπλά διέξοδα αυτού του τρόπου σκέψη. Τι εννοώ όμως. Όταν ο Αντρέα Όρης που μου αναφέρουν και τα παιδιά στο κείμενό τους, Ω ένα μεταξύ των πολλών που στη δεκαετία του 1960 καταπιάνεται με το τέλο των εργατικών κινημάτων, δηλαδή των κλασικών κοινωνικών κινητοποιήσεων, ρίχνει το όλο το βάρο στη σημασία των νέων μεταϊλιστικών κοινωνικών κινημάτων, συγχύζει σε τεράστιο βαθμό την πρόνοια για μείωση τη εργασία με την οφειλελεύθερη αναμόρφωση τη δομική ανεργία, η οποία επιλέγεται από τι καπιταλιστικέ ελίτ ω η πλέον πρόσφορη λύση εντό πάρα πολλών εισαγωγικών. Μαζί με τον ιδιωτικό δανεισμό σε ατομικό και διακρατικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των νέων συνθήκων τη τότε περίοδου, δηλαδή την αύξηση του παγιού κεφαλαίου, εδώ βλέπετε αυτοματισμό, έναντι του μεταβλητού, δηλαδή την εργατική δύναμη στι αρχέ του 70. Αυτή όμω η συνθήκη πολύ γρήγορα έφτασε ένα όριο. Η δε διατήρηση τη εργασία σε εξάρτηση από την εργοδοσία πάντα σηματοδοτεί σταθερά την κατάσταση τη εργατική δύναμη σαν ένα εμπόρευμα που πρέπει να υποτιμηθεί. Ο κρυσιακό κύκλος όμως που ανοίγει εξαιτία του ελλείμματο στην κατανάλωση, λόγω ακριβώ αυτή τη υποτίμηση τη εργασία, απαντάτε με το δανεισμό. ή την επιλογή απικιοποίηση του χρόνου, του εργασιακού χρόνου, του μελλοντικού, από το μεταφορτικό μοντέλο του καπιταλισμού. Η δε ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασία ασφαλώ δεν συνοδεύτηκε κατά κανέναν τρόπο με αύξηση των εισοδημάτων, αλλά ανέδειξε άλλο ένα εργαλείο των ελλείπων στο διαρκή πόλεμο ενάντια στους εργαζόμενους το οποίο ενέτεινε σταθερά τα ποσοστά δομικής ανεργία. Κι αν ογκόρυζε Είχε τουλάχιστον το άλοθη ότι κατέθεσε αρκετά νωρί τι θεωρητικέ του επεξεργασίε, καθώ οι δεκαετίε του 60 και του 70, απέχουν μια σημαντική απόσταση από το σημείο πλήρου ανάπτυξη του νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού μοντέλου εντό του διεθνοποιημένου κεφαλαίου. Η εξάτληση των δυνατοτήτων τη σκέψη αυτού του είδου υπογραμμίστηκε από τι αστοχίε των θεωρητικών επεξεργασιών τόσο του ύστερου Νέγκρη, ε, όπω τον διαβάζουμε στι εργασίε του Διόνισου, ε, όσο και. Ε, με το ολοένα επαναφερόμενο ζήτημα του τέλους της εργασίας, όσο ακόμα περισσότερο σε σχέση με τις θεωρητικές κατασκευές του Πάολου Βίρνο στη γραμματική του πλήθους. Η αντιμετώπιση ως ενδυνάμει θετικών των αναδιαρθρώσεων της μεταφορτικής παραγωγής εργασιακές σχέσεις σχέσης πάσχει από διάφορες οπτικές. Α αναφέρουμε τη λεγότερο αναφερόμενη που έχει μια πιο διευρυμένη αξία. Όλα αυτά τα αμοιγώς ευρωπαϊκά σκεπτικά, αν και ελλιπώς απειχούν ίσως κάποιου από τους προβληματισμούς των λευκών δυτικών εργαζόμενων και ανέργων, όπως αυτοί οι προβληματισμοί συνανθρώνονται εντός των αυστηρών μέχρι μαζικών δολοφονιών, Συνόρων τη ανεπτυγμένη καπιταλιστική Δύση, μοιάζουν όμω ακριβώ γι' αυτό να φλερτάω ανοιχτά με μια αποικιοκρατικού τύπου με, ε, θεώρηση, στον βαθμό που επιμένουν να υποβαθμίζουν την υπόθεση τη εργασία στην καπιταλιστική περιφέρεια. Εκεί όπου οι θεωρίε περί τέλου τη εργασία δεν μπορούν να γίνουν μύτε παιχνίδι στα χέρια των υπείων, που περνάνε το χρόνο του σε εργάσιμε μέρε των 12 ορών. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι ο Τζόρτς Καφέντσης, με σειρά άρθρων του, βάζει ένα πρώτο όριο σε αυτό το θεωρητικό ακροβατισμό, τόσο σε σχέση με το τέλος της εργασίας, όσο και σε σχέση με αυτή την παλιά ανοησία, ότι η τάχα του καπιταλιστικό κέρδος έχει αυτονομηθεί από την παραγωγική διαδικασία και αναπαράγεται αφεαυτού του. Πού βρισκόμαστε λοιπόν. Το κεφάλαιο μπορεί να ήταν ένα εγχειρίδιο απομάγευσης της καπιταλιστικής συνθήκης, όμως το φιλοσοφικό εγχειρίδιο της απελευθέρωσης από την εργασία μπορούμε να το αναζητήσουμε στις σελίδες ενός πολύ λιγότερου μεγαλοπρεπούς βιβλίου. Πρόκειται για την προσούρα του Πόλα Φάρκ, του του Μάρξ και γνωστού αντιανεργικού της εποχής του, «Το δικαίωμα στην τεμπελιά» ασφαλώς είτε ως υποτιθέμενη στρατηγική απελευθέρωσης εργασίας από τα καπιταλιστικά δεσμά είτε ακόμα χειρότερα, ως κρατικές πολιτικές επαναθεμελίωση της προστα... προτεστατικής ειδικής περιεργασίας, τα επιμέρους αιτήματα περιπλήρους εργασίας κλπ. έχουν χάσει την όφια δυναμική τους εξαιτίας του ότι έχασαν τον πραγματικό τους ρόλο στην υπόθεση της ταξικής πάλης. Ο συνδικαλισμός, Φεριπίν, από άμεση αρένα αντιπαράθεση των προλεταρίων με τα αφεντικά του σε πρώτο πρόσωπο, και από πεδίο που αυτοί θα μαθητεύσουν στην πάλη για την προετοιμασία τη συνολική απελευθέρωση, εδώ και πολλά χρόνια έχει μετατραπεί, μετά την αναγνώριση του συνδικαλισμού από το κράτο, στην πλέον χιδαία διαμεσολάβηση ειδικών παρασίτων, των εκλεκτών δηλαδή των διοικητικών συμβουλίων των εργατικών κέντρων, που στοχεύουν αποκλειστικά στην απονέκρωση των διεκδικήσεων των εργαζομένων. Δηλαδή, στο ακριβώ αντίθετο από ό,τι πραγματικά προοριζόταν να είναι. Εν τέλει, ο κρατικοδίαιτο συνδικαλισμό τη αριστερά κατέληξε να αποτελεί έναν από του κυριότερου παράγοντε αφομοίωση των εργαζομένων στο πλάνο τη αστική κυριαρχία. Η σκέψη και μόνο ενό διοικητικού συμβουλίου, οποιοδήποτε καθώς πρέπει συνδικά του να συζητά, πόσο μάλλον να απεργάζεται, την κατάρριξη τη μισθωτή εργασία, μόνο θυμηδία πιθανότητα μπορεί να προκαλέσει. Το πρόβλημα όμω έγκυται εδώ ακριβώ. Αν δεν μπορέσουμε να φανταστούμε ένα κίνημα που θα οραματίζεται την άμεση, αδιαμεσολάβητη και ριζοσπαστική διαπάλλη με του εκμεταλλευτέ, ω απαραίτητη συνθήκη για την ολική απελευθέρωση, τότε φυσικά θα καταλήξουμε με ένα σωρό υποτακτικών εργαζομένων που διαρκώ θα χάνουν τα αυτονόητα. Πιο συγκεκριμένα, θεωρείται αρκετά γνωστό ότι στον καπιταλισμό το πρόβλημα τη εργασία έγκυται εμπολή στην ίδια την οντολογία τη εργασία. Με τον τρόπο δηλαδή που αυτή υφίσταται ή και εκλείπει. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε σε καθημερινό επίπεδο. Αντιθέτως, αυτό που επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε είναι απόλυτη σημασία που έχει η αποσαφήνιση των τρόπων που θα παλέψουμε, όπως και αυτή βέβαια η μας. Η ανάπτυξη σωματείων βάζει μεταξικά χαρακτηριστικά, για να κλείνω σιγά σιγά, ανεξάρτητα, από οποιαδήποτε συνδικαλιστική και κομματική γραφειοκρατία, τα οποία κινούνται σε σταθερή τροχιά σύγκρουση με το κράτο, ανεξαρτήτω του πολιτικού διαχειριστή των υποθέσεων του, με αντικαπιταλιστική στρατηγική, αλλά και απτή ριζοσπαστική καθημερινή δράση στου χώρου δουλειά, όπου θα χτυπηθούν σε πρώτο χρόνο τα αφεντικά, σε αλληλεγγύη με άλλα εργατικά στρώματα, του ανέργου και του κοινωνικού δράστε, αποτελεί την αρχή τη καθημερινή παρέμβαση του πεδίο τη εργασία. Ο συντονισμός μεταξύ αυτών των πρωτοβουλειών, η ποιοτική αναβάθμιση των χαρακτηριστικών τους, η κατάληψη και αυτή διαχείριση παραγωγικών δομών, η προετοιμασία των εργαζομένων για μια διαφορετική διαχείριση μέσα από τη δημιουργία συνεταιρισμών και συνεργατικών εχειρημάτων με στόχο την απόδοση ενός απτού πραγματικού παραδείγματος μπροστά στα μάτια των εργαζόμενων με τη συμμετοχή ανέργων, και τέλο, η πυροδότηση τη ταξική οργή των καταπιεσμένων προ του θεσμού, το σπάσμα τη νομιμότητα με κάθε ευκαιρία από το κοινωνικό σύνολο σε συνθήκη αγώνα, όλα αυτά μόνο σε θετική κατέθεση μπορούν να δείξουν. Τώρα, ειδικότερα που η καθεστωτική αριστερά ετοιμάζεται για έναν οριστικό ιστορικό συμβιβασμό, αυτά τα καθήκοντα αυξάνονται πολύ περισσότερο για το ανατρεπτικό, εργατικό και αναρχικό κίνημα, που θα πρέπει και πάλι να βρεθεί στην πρώτη γραμμή τη κοινωνική κινητοποίηση. Δυστυχώ πρέπει να είμαστε ειλικρινεί, η ιστορία δεν έχει φερθεί γενναιόδωρα στο ζήτημα τη απόδοση πολλών παραδειγμάτων απελευθερωτική διαχείριση τη εργασία. Εδώ, για να μην υπάρχει ε, παρεξήγηση, δεν εννοώ παραδείγματα αντίσταση, αυτά είναι πάρα πολλά που μπορούμε να αναφερθούμε αργότερα. Αλλά συνολική απελευθέρωση από την εργασία. Το μόνο τέτοιο παράδειγμα που ίσω αξίζει να αναφερθεί όμω είναι αρκετά αποκαλυπτικό. Η επαναστατημένη Ισπανία, έλεγε Λιπέρτο την είχε ονομάσει παράδεισο αυτή την Πλευρά τη γη, την Ανατολική Βυρική, εκείνων των χρόνων, και λέγοντα παράδεισο, εννοούσε αυτό που έχει πει ένα άλλο σύντροφο: Ότι η χειρότερη πραγματικότητα ενό εμπόλεμου παραδείγματο έμπρακτη αλληλεγγύης με εθελοντικέ κοινωνικοποιήσει των παραγωγικών μέσων, την άρνηση τη μισθω... μισθωτή εργασία και τη σταθερή αποστροφή απέναντι στο, κρά... στο κράτο και τη γραφειοκρατία, είναι πολύ καλύτερη από την πιο αισιόδοξη και πάντα απαντηλή βέβαια υπόσχεση του καπιταλιστικού κόσμου. Αυτή ήταν και η ιστορική εμπειρία κατά τη διάρκεια της οποίας μπήκαν κάποια θεμέλια για την πιθανότητα απελευθέρωσης από την εργασία. Διότι καλός ή κακός δεν μπορούμε να προεικονήσουμε την ελευθερία αν δεν επικυρώσουμε την ακριβή διάκριση ανάμεσα στην αποϋπορευματοποιημένη ανθρώπινη δραστηριότητα από τη μία πλευρά και τη εργασία ως εκβιασμού επιβίωσης στο καπιταλιστικό περιβάλλον από την άλλη. Και αν όλοι μπορούμε να φανταστούμε την Εδέμ ως μία έφορη κοιλάδα των τεμπέλιδων, το πιο σίγουρο βήμα που μπορεί να πράξει ανθρωπότητα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η διαρκής προσπάθεια από απεικαιοποίησης του χρόνου, του χώρου και του περιβάλλοντος, από την παράνοια του κέρδους, της εκμετάλλευσης και της καπιταλιστικής καταπίεσης. Ε, ευχαριστούμε τους ομιλητέ. Με βάση τη δομή της εκδήλωση ε, αν θέλετε μπορείτε να σχολιάσετε ό,τι ακούσατε. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάποιε από τις υπόλοιπες ειδήσεις, αν όχι, μπορείτε να μας πιάσετε λίγο τη χαίρη και θα σε Στο σκέλο της αναφοράς, στο συνδυκαλισμό. Είναι που το Νομίζω ότι υπάρχουν βεβαίως αρχικά για να μπορέσει να είναι. Έγκυρη αυτή η αντίληψη, πρέπει να επικυρώσουμε μια συμφωνία γύρω από το ότι αναγνωρίζουμε το συνδικαλισμό σαν ε, μέσο πάλης, ε, απλά θέλουμε να το αποδώσουμε, ας πούμε, την, ε, την πραγματική, τελευταία την ιστορική θέση που είχε μέσα στην ταξική πάλη. Αυτή δηλαδή που αναγνώριζαν όλο το φάσμα, τέλο πάντων, από την κλασική αριστερά μέχρι και τον αναρχισμό, τη προετοιμασία των εργαζόμενων, ας πούμε, στην, για την ολική ανατροπή. Αυτό το πράγμα και σήμερα νομίζω ακόμα σε τέτοιες περιόδους τρομακτικής ύφεσης των εργατικών αγώνων υπάρχουν παραδείγματα τα οποία αναδεικνύουν το πώς μπορεί να υπάρξει ένας εργατικό αγώνας σε πρώτο χρόνο και πρώτο πρόσωπο, ο οποίος ενώ ταυτόχρονα θα, όντως θα αντιπαλεύει τα αφεντικά στο, στο, στο, στον στο χώρο δουλειά τέλο πάντων, ταυτόχρονα θα αναδεικνύει μια πληθώρα ζητημάτων. Η πληθώρα ζητημάτων μπορεί να προέρχεται και από του φορεί αλληλεγγύη, το οποίο γιατί φυσικά η χαμένη. Ε, ο χαμένος εσαυρός των εργατικών κινημάτων πρώτα απ' όλα είναι ακριβώς η έλλειψη της οποιαδήποτε ελεγγύης ανάμεσα στα εργατικά στρώματα ακόμα και αυτό δηλαδή έχει μια αυτάρκεια αξία ε, και νομίζω ότι εντάξει, υπάρχει και κόσμο εδώ πέρα που θυμάται πάρα πολλού αγώνε τα τελευταία διάστημα που έχουν γίνει με τέτοιου τρόπου. Έχουν δοθεί ηρωικοί αγώνε από διάφορα τέτοιου είδου σωματεία και εργαζόμενου και στον επισυτισμό που τα πράγματα είναι τρομακτικά δύσκολα και ό, ό, ό, ό, ό, όλοι αυτοί εδώ οι παράγοντε που όταν μεταφέρονται στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο ας πούμε μοιάζουν σαν μεγαλοστομίες, δηλαδή η μαύρη εργασία, το θα το κάνουν, πώ Όλα αυτά τα πράγματα έχουν καταπολεμηθεί ένα-ένα, δηλαδή μαγαζί-μαγαζί, σπίτι-σπίτι, Λένε δηλαδή, από εργαζόμενου χωρί να έχουν κανέναν από πίσω του, κανένα εργατικό κέντρο, κανένα, ούτε ένα ψήφισμα, δηλαδή, έτσι, για να έχουν μια επίφαση νομιμότητα, με εκβιασμού ανθρώπων που βρίσκονται από εκεί πέρα. Δίνοντα ένα τύπο παράδειγμα, αυτή η μεταφορά από τη διαμεσολάβηση στην πράξη σε πρώτο χρόνο και πρόσωπο, πούμε, έχει μια ε, αξία, α μεγάλη. Συνήθω δε αυτοί που είναι ικανοί να παράξουν ενώ τέ, μια, μια τέτοιου είδους αντίσταση σε πρώτο πρόσωπο και πρώτο χρόνο, ε, άνθρωποι κατά συν, συντριπητική πλειοψηφία είναι οι ίδιοι που αντιλαμβάνονται, ας πούμε, υποψιάζονται αυτό που ονομάσαμε ως συνολικό ζήτημα, δηλαδή δεν εμένουν μόνο στο επιμέρους, ας πούμε, της εργασίας, μιας απόλυσης ή μιας. Θα διαλήγονται δύο προτάσει εδώ, ε, η μία λέει αυτό που τώρα είναι ο Άρης άρισκε... και υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα τέτοιων κινητοποιήσεων που έχουμε γίνει στην πόλη τα τελευταία χρόνια, που συμβαίνουν αλλά, μόνο στην πόλη, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει και μια άλλη τάση που ίσως είναι και πιο κυρίαρχη, ε, της ε, αποστασιοποίησης από αυτήν την παραδοσιακή τακτική και τη ε, αγνώριση του κράτου. Δηλαδή δημιουργούνται εγχειρήματα συνεταιριστικά όπου διάφοροι άνθρωποι λένε και εγώ τα κάτω τα θετικά» και ξεκινάω κάτι δικό μου με του δικού μου ε, Και αυτό δεν έγινε κριτική ω στάση. Απλά προσπαθούν να καταλάβω ε, αν αντιλαμβανόμαστε ή μόνο εγώ δηλαδή, μια αντίφαση στο να θέλω. Την κατάργηση του καπιταλισμού και τη εργασία, αλλά στο να διευθυγώ, την επαναπρόσωψή μου, α πούμε, για, στα, στο πλαίσιο τη επιβίωση. Ε, δεν έχω απάντηση. Ε, Αναρωτιέμαι μήπω θα έπρεπε να στραφεί κανεί σε κάτι άλλο, αντί ε, όχι να πληρώνει τον αλλά α πούμε ζητήματα όπω η επαναπρόσωψη ή ε, άλλε συνθήκε, δεν ξέρω. Έχω μια αντίφαση. Ε, προσωπικά θα προτιμούσα. Ε, θεωρώ δηλαδή δεν είναι μάταιο να ζητώ, πάρε μεγελμένα στο σκλάβο πάνταρος, α πούμε, είσαι για τον λυκό Ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο, ε, ε, α, πάνω σε αυτό, αν θέλει κανείς να απαντήσει, να συζητήσει. ζητήσει. Ναι, ένα σχόλιο πάνω στο, στο ερώτημα. Ε, προσπάθησα κάποιος να περάσω στο υποθέτησή μου ότι η απομάκρυνση στην εργασία ως αλεγγύα οδηγεί κατά βάση την εμπειρογνωμοσύνη. Οπότε πολλές φορές ε, <coughs> οδηγούμε, η, η απόλυτη που θέλει το έλλειμμα της αναπρόσδεκτης έχει να κάνει με την προσπάθεια να αποφύγει κανείς ένα, μια τέτοια κατάσταση. Ε, συνολικότερα είναι το θέμα να δούμε πώς αποθετούμε. Θα νομίζω ότι το σήμερα πρέπει να διεκδίσουμε το δικαίωμα στην εργασία. Έχει μια αντίφαση αυτό σε σχέση με την κοινωνία που χτίζεται πάνω στη μεγνητά της εργασίας. Έχει. Αλλά για να έχουμε του όρους, να διαμορφώσουμε ένα κοινωνικό ρεύμα ιδεοδοτικό που θα θα αμφισβητήσει αυτή την κυριαρχία του κεφαλαίου, να φτιάξουμε ένα κίνημα, με εκείνε τι αξίε, με εκείνε τι δομέ, με εκείνε τι ιδέε, τι μορφέ πάληλη που θα αμφισβητήσει την, ε, την κυριαρχία του κεφαλαίου, θα χρειαστεί να τη τηρήσουμε το δικαίωμα στην εργασία. Αμφισβητώντα παράλληλα ότι η εργασία μπορεί να υπάρχει μόνο αν υπάρχει θετικό, ή διευθυντή στο δημόσιο τομέα ή ότι κάθε εργασία είναι κοινωνικά θετική. Έτσι, για να καταλήγουμε πολλέ φορέ σε τραγματικέ, α πούμε. Προσεγγίσει ότι, εντάξει, για παράδειγμα, η πρόσβαση στην αστυνομία είναι μια εργασία. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μια εργασία, έχει ειδικό φορτίο, έχει σχέση με την εξουσία και ούτω καθεξή. Άρα, σήμερα νομίζω ότι εάν το την του κεφαλαίου είναι θύμα σε βάρο τη κοινωνική πλειοψηφία του κόσμου τη εργασία, το διευθυντικό δικαίωμα και η ελευθερία τη απολύση. Η ανοχή στην μαύρη εργασία. Η δυνατότητα της εργοδοσίας να μην πληρώνει, να μην κάνει τις φασικές φορές, να μετατρέπει σε χώρους ακριβώς, ταυτόχρονα στους χώρους εργασίας, όλα αυτά πρέπει να τηρηθούν. Και χρειάζεται τη συλλογική μας δράση μέσα στο εργατικό κίνημα. Και με τα συνδικάτα μέσα, και με κάθε άλλη μορφή, η οποία είναι πρόσφορη. Από εκεί και πέρα θα δούμε παράλληλα. Δεν είναι δηλαδή για μία εποχή, να διεκδικήσουμε ένα μεροκάμα, και για μια άλλη εποχή, να διεκδικήσουμε το παραπάνω, δηλαδή ένα καλό μεροκάμα ή τον έκδο της παραγωγής. Όλα αυτά πρέπει να κάνουμε μαζί. Χρειάζεται ο στρατηγικός ορίζοντας και για να έχουμε την έννοια και τη δυνατότητα να ε, διεκδίσουμε τον κόσμο, γιατί να μην ξεχνάμε την ισχυρότερη επίδραση που έχει η ιδεολογική αυθήνξη του κόσμου του πυφαλαίου. Και ότι βάζεται τόσο το αντίθετο στο τερατούγυμα που περιγράφουν, α πούμε, σαν νεοφιλελεύθερο μνημονιακό μονόδρομο δεν είναι το να πάρουμε για παράδειγμα 5% αυξήσει. Είναι κάτι πολύ πιο συνολικό. Απλά έχουμε την αίσθηση ότι το παλεύουμε μέσα και από αυτόν τον τρόπο. Ότι μαζεύουμε δυνάμει, βελτιώνουμε τη δική μα στρέση, και δυνατότητά μα να αγωνιζόμαστε. Απλά θα ήθελα να φαρακτηρίσω το εξή. Σχέση με τα συνεργατικά εγχειρήματα. Είναι μεγάλη συζήτηση για το αν μπορούμε να διαμορφώσουμε μια κοινωνική ζώνη απελευθερωμένη ως εργασμός και κεφαλαίου ενώ το κεφάλαιο έχει την πολιτική-οικονομική εξουσία. Δηλαδή, ε, μπορεί να πει κανεί ότι είναι μια λύση τα συνεργατικά διχείρηματα ακόμα και με την μορφή του ΚΙΣΕΔ κοινωνικές συνεργαστικές επιχειρήσεις. Για κάποιους ανθρώπου είναι μια λύση. Το να μην εμένουν, ε, α να μην βάζουν στο σχολείο του, μένουν σε μια κατάσταση η οποία του πηγαίνει πίσω πολύ καθώς και σαν ανθρώπου που είναι περισσότερο σαν κοινωνικού αγωνιστέ και επιλέγουν, α πούμε, έτσι να δημιουργήσουμε ε, το δικαίωμα στην εξωτερική ζωή. Αλλά από εκεί και πέρα, να δούμε μέσα από την ε, πρόταση αυτή έναν τρόπο που θα μα παλάξει από τα τελικά τη στιγμή που υπάρχουν μια σειρά από άλλοι καταναγκασμοί. Ξέρετε, υπάρχει η εφορία εδώ πέρα που έσχεσαι σκεπημένα από τους συγκεκριμένους περιορισμούς, η σχέση και η πρόσβαση με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Κι αυτό είναι η υπουργία, ας πούμε, για αφορούς περιορισμούς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα μπορούσε να είναι η διάθεση, η φιλοδοξία της αυτοδιαχείρησης να πάει πιο μακριά, να αναπορίζονται ευρύτερο. Και γι' αυτός Μίλησα κάπου και για κακός τέτοιο εθνικοποίηση, ειδικοποιήσεις και κοινωνικοποίησης, μήπως συζήτηση ίσως θα σου πει ότι όλοι αυτοί οι όροι, και είναι και ίσως και ένα ιστορικό φορτίο, το οποίο δεν είναι μόνο σήμερα θετικό, απελευθερωτικό. Να συμφωνήσω με μια τέτοια να το, να το δούμε, να το φορτιάσουμε. Αλλά ενώ στην απτώση νομίζω ότι δύσκολα μπορούμε να αναπτυχίσουμε μερίδιο, πολύ περισσότερο, το σύνολο του κοινωνικού πλούτου να πάει στην κοινωνική πλειοψηφία, να πάει ο σε το παράγμα, χωρίς να δείξουμε, να πλήξουμε, να οικονομιέσουμε την ίδια την ισοσία. Δηλαδή, εάν δεν έχουμε έναν ορίζοντας συνολικά ανατρεπτικό, εάν δεν βάλουμε την επαναστατική τομή στη συζήτηση, δύσκολα μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε και την ολοκληρωτική δικαίωση, όμως, ακόμα και τον άμεσο διεκτικής του το εργατικοκλήματος, πολύ περισσότερο την θυλοδοξία ε, τη να περάσει ο έλεγχος της παρακομής της κοινωνίας σ' αυτούς που το έχουν ανάγκη και είναι αυτοί οι οποίοι συντελική ανάγκη πάρουν πιο δουλούτο. Ε, κοιτάξτε, για αυτό το θέμα που τέθηκε για τα αυτοδιαχειριστικά συνεταιριστικά εγχειρήματα, τι δυνατότητε του κτλ., ε, εγώ θα ήθελα να θέσω το ερώτημα με μια εντελώ διαφορετική μορφή, που είναι σύγχρονη και απόλυτα πιεστική. Το γεγονό δηλαδή, όπως ανέφερα στην εισήγηση, ότι ο σύγχρονος ελληνικό καπιταλισμός προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση υπερσυσσόρευσης οδηγήθηκε στο να εκαθαρίσει, να κλείσει και να καταστρέψει ζωντανές παραγωγικές δυνάμεις όπως και πάγια κεφάλαια σε εκατοντάδες και χιλιάδες εργοστάσια και ευρύτερα εμπορικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις παροχή υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό για το εργατικό κίνημα και την αριστερά. Το έχω γράψει και το έχω αναλύσει επανειλημμένα. Η λύση που θα μπορούσε να δοθεί απέναντι σε αυτή την εκαθάριση κεφαλαίων θα ήταν ε, η κήρυξη αυτών των επιχειρήσεων σε, καταρχήν σε δημόσια κυριότητα. Διότι το εγχείρημα της ΒΙΟΜΕ στο οποίο αναφέρονται πολλοί είναι και άκρος περιορισμένο αλλά και είχε ως στοιχείο την εγκατάλειψη της επιχείρησης από του εργοδότες. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που κλείνουν, τα τσιμέντα, τα χαλιπουργεία, η αλατίνη, η κοκακόλα και πάρα πολλές άλλες, δεν εγκαταλείπονται από τους παραμένουν στην παραμένουν τα πάγια κεφάλαια, τα γήπεδα, Παραμένουν στην ιδιοκτησία των καπιταλιστών τα οποία κατέχουν. Οπότε, αν οι εργαζόμενοι τη Coca-Cola επιχειρήσουν να καταλάβουν το εργοστάσιο για να το θέσουν σε λειτουργία, θα είναι αδύνατο λόγω τη κατασταλτικής παρέμβαση που θα ασκηθεί από την αστυνομία και το αστικό κράτο. Συνεπώ, ε, μία προπόθεση είναι να έχει μία ε, κυβερνητική ή πολιτική εξουσία η οποία να κηρύξει αυτέ τι επιχειρήσει σε δημόσια κυριότητα. Η δεύτερη είναι να τι θέσει σε λειτουργία. Και για να τεθούν σε λειτουργία αυτές οι επιχειρήσεις, με όρους ρεαλιστικούς, με όρους οικονομικούς, είναι κάτι αστείο. Όχι, αν κάτι αστείο να σταματήσω δηλαδή. είναι αστείο να σταματήσω δηλαδή. Εντάξει, ωραία σταματάμε. Όχι, mm. συνεχίζεις. Όχι, σε παρακαλώ τελειώτε. Αν θέλεις κάτι να ρωτήσεις. Είπα κάτι, τι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 Άνιξε. Καλά. Πολύ μακριά, από την κυβερνητική αριστερά, δεν πειράζει Οπότε, εγώ πήσα να γελάσω πάλι όλους, όπου δηλαδή. είμαστε τέλος πάντων. Ε, εγώ, η αλήθεια ότι κι εγώ κατα, κατανόησα, ας πούμε, γιατί προφανώς... Υπάρχει μια απόσταση. Αν ας πούμε, περιμένουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι δικιά μα, η οποία θα κάνει αυτό που λέμε, νομίζω ότι το πεδίο των αντιφάσεων φεύγει από το πεδίο τη πολιτική όπω θέτεται, και πάει στο επίπεδο τη μικροψυχολογίας, Αλλά τέλο πάντων, μην σχολιάσω. Ε, ανέφερα ήδη νάνα, την προβληματική τη εξάντληση των παραδοσιακών πούμε, από το εργατικό κίνημα. Ε, γιατί όπω το και τα παιδιά στην ερώτησή του, α πούμε, η, τα αιτήματα για την, τόσο, την πλήρη εργασία κτλ. κτλ, υπήρξαν ως στρατηγικές μιας αριστεράς, παραδοσιακής και μαρξιστική, μέσα από μια ανάλυση που θεωρούσε ότι αυτή η στρατηγική πάνω στην εργασία θα δημιουργήσει εμπλοκή στον καπιταλισμό, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί, δηλαδή, στην ανταπόκριση σε αυτά τα αιτήματα και θα δημιουργούσε πρόβλημα. Αυτό σήμερα, μετά από 40 χρόνια και όλο τη ελληνοκρατική διαχείριση με πλήρη εργασία πούμε, σχεδόν, δηλαδή με μια ανεργία στα όρια τη τριβή του 3-4 ή μέχρι, η Ελλάδα είχε 9% ανεργία, 7-9% έτσι. έτσι, Έδειξε ότι ανταπεξήλθαμε περίφημα σε αυτά τα θέματα. Αυτό που μα έμεινε από όλη αυτή την πολιτική ήταν η διαμεσολάβηση του συνδικαλισμού από του κυφίνε, α πούμε, του συνδικαλιστέ. Αυτό έμεινε σαν επίφαση από όλο αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη όμως πλευρά υπάρχει το εξή ότι όσο η εργασία παραμένει εμπόρευμα μέσα στον καπιταλισμό, έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο το πώ παράγουμε κτλ, η ίδια η εργασία είναι εμπόρευμα και στο αυτοδιαχειριζόμενο και οπουδήποτε και αν είναι παραμένει εμπόρευμα γιατί πρέπει να μεταποληθεί για να βγάλει κέρδος. Αυτό που οπότε εδώ πέρα και εφόσον δεν ε, έχει κανένα κίνημα στα χέρια του τον καταμερισμό εργασίας ούτε καν σε ένα μικρό κομμάτι, όσο μάλλον στο παγκόσμιο κομμάτι, έτσι, το ο καταμερισμό καταμερινός εργασίας είναι στα χέρια τελείω του κεφαλαίου, μάλιστα το μονοπολιακό κεφαλαίου, αλλά ας μην φτάσουμε εκεί πέρα, ε, το να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πλαίσιο αυτοθέσμησης, εντός κάποιων ορίων. Ε, μπορεί να σαν ε, τελική λύση, ας πούμε, το προβλήματος μάλλον δεν ευσταθεί. Αυτό που ευσταθεί και το προσπάθησα να το βάλω, ας πούμε, και στην εισήγηση, γιατί ήταν και λίγο πυκνογραμμένη, ε, θεωρώ, ε, είναι ότι μπορούν να προϋπονήσουν αυτές οι καταστάσει ας πούμε, κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, δηλαδή, τι, να πάρουν πίσω αυτό που άφησε η προηγούμενη πολιτική της αριστεράς πάνω στην εργασία, δηλαδή, παραπάνω τι, δηλαδή, παλεύω με μόνος μου κερδίζω, νικάω και προεικονίζω τι μπορεί για να γίνει αυτό πρέπει αυτό το mm. τέλος πάντων τα συνεργατικά εγχειρήματα είτε είναι μειωμένοι, είτε είναι συνεταιρισμοί κτλ, κτλ πρέπει να κατανοήσουμε τον εαυτό τους δεν είναι η ίδια η επανάσταση γιατί δεν μπορεί να υπάρξει νησίδα έξω από την καπιταλισμό, δυστυχώς δηλαδή. Αλλά ε, αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να πούνε ότι το διευθυντικό δικαίωμα δεν αποδίδεται σ' σε αυτόν που κομίζει το αρχικό κεφάλαιο ας πούμε, στην επιχείρηση, πρώτα, και δευτερευόντως, ας πούμε, ότι δεν ε, επιθυμεί, μπορεί δηλαδή να υπάρξει ε, μια παραγωγική δομή που δεν είναι απαραίτητο να συσσωρεύει, ας πούμε, το κεφάλαιο Επάπειρο να πούμε με την εκμετάλληση της προστατείας εργασίας. Ότι αυτά τα δύο πράγματα μπορούν να συμβούν και μπορούν να συμβούν από τώρα. Αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα ε, επίδικα, όπως είναι και η αυτοδιαχείριση, αν μπορεί να είναι πρόγραμμα για την κοινωνική αυτοδιέθυνση κτλ. .κ. Αλλά είτε το ένα μόνο είτε το άλλο μόνο του, δηλαδή και τα δύο έχουν φανεί ότι δεν τα κατάφερα. ναι, θα Α, όχι, ο Καθήλης είναι αρμόδιος. Να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πόλα από όλα δύο ειδητικές χαρακτηρίσεις Τώρα, βέβαια, έφυγε αλλά... Ήθελα, μου φάνηκε ότι και οι τρει ομιλητέ ε, τουλάχιστον οι δύο πρώτε σχέσαν ε, στον ελληνικό καπιταλισμό. Θα ήθελα ένα σχόλιο σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, υπάρχει ελληνικό καπιταλισμό, Τι είναι αυτό που συγκροτεί ένα ελληνικό φαινόμενο του καπιταλισμού. Δηλαδή, αυτό από μόνο το είναι ένα, ένα ερώτημα. Σε τι συνήθιται δηλαδή, ο ελληνικό καπιταλισμό, σαν για παράδειγμα. Δεν σε συζητήσει αυτά που έλεγε ο πρώτο ομιλητή σε σχέση με, με τι ε, αλλαγέ και, και τη διαμόρφωση του ελληνικού καπιταλισμού μετά το 80. Θα έχει, άλλο, ε, θα έχει άλλη τροπή σήμερα ο καπιταλισμό. Δηλαδή, μπορεί ο ελληνικό καπιταλισμό να λειτουργεί ανεξάρτητα από τι διεθνεί πιέσει ή ανεξάρτητα από το, το διεθνέ πλαίσιο ε, τη αγορά. Ε, όπως και, και ο Άλκη στην παρουσίαση του είχα πάλι έναν λίγο όχι εθνικό θα λέγαμε, έναν τοπικό χαρακτήρα όσον αφορά τον καπιταλισμό. Για ε, παράδειγμα αναφέρθηκε στην Ισπανία. Αν στην Ισπανία μπορούσε να καταληφθεί η εργασία, αυτό θα αρκούσε. Και αν ε, μπορούσε να καταληφθεί, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να μόνο στην Ισπανία το 2016. Ένα δεύτερο είναι το ότι και στους τρεις φάνηκε ότι αντιμετωπίζουν τον καπιταλισμό ως κάτι αντικειμενικό. Δηλαδή μιλάμε από μια σκοπιά και απέναντί μας είναι ο καπιταλισμός. Όμως, για παράδειγμα, διεθνεί ε, επαναστάτε και φιγούρες, ας πούμε, επανασταρκές φιγούρες του εργατικού κινήματος του προηγούμενα αιώνα, όπως τον λένε, για παράδειγμα, η Λούσε, που Προσπαθούσαν να δουν με ποιο τρόπο η κρίση του καπιταλισμού από κασαρόλου στο ερευερκό κίνημα. Για παράδειγμα, πολύ δύσκολα εγώ κατάλαβα τη διαφορά μεταξύ του πρώτου μιλή και του δεύτερου σε σχέση με αυτό. Φάνηκαν, α πούμε, σαν θα μπορούσα να με κάποιος το από τον ίδιο χώρο. Δεν υπήρχε μία, τη αμάχη, έτσι τον και τον άλλον, οι όχι, είναι πραγματικά ερωτήματα στην Ελλάδα yeah. και στο, yeah. στο πρωτόκολλο της. Yeah. Ε, δηλαδή, υπάρχει αυτό που λέμε μέσα στο ίδιο το εργατικό κίνημα, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, η ανάγκη να γίνει ε, μια ιδεολογική διαμάχη γύρω από αυτά τα ζητήματα. Γιατί κάτι τέτοιο δεν φάνηκε, τουλάχιστον στις εισηγήσεις. Και τώρα ένα, ένα τελευταίο. Ο Άρη αναφέρθηκε στην ανάγκη για κατάρτιση της εργασίας και ο Γιώργος αναφέρθηκε στην ανάγκη απελευθέρωση τη εργασία. Αυτό ε, είναι ταυτόσιμο ή ε, ε, είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Δηλαδή, σε τι συνήθατε ακριβώς η απελευθέρωση της εργασία, ε, για τον Γιώργο και σε τι συνήθατε η κατάλυση της εργασίας. Ε, αυτά είναι κάλλιες ερωτήσει. Μπορείτε να απάντατε... Πώς, θέλεις, μιλήστε. Να ξεκινήσω εγώ. Okay. Ε, λοιπόν, αν τα έχω εδώ στη σειρά. Ε, όσον αφορά το αν υπάρχει ελληνικό καπιταλισμό. Ωραία. Κοίτα, φυσικά αυτό το θέμα ανοίγει μια τεράστια συζήτηση, ας πούμε, γιατί αν δεν προεκύψει πριν μια ολοκληρωμένη ανάλυση σε σχέση με το σε ποιο σημείο βρίσκεται αφενός ο παγκόσμιος καπιταλισμός, αφετέρου το μπλοκ, το οικονομικό και πολιτικό μέσα στο οποίο εντάσσεται η Ελλάδα και αφετέρου σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα οι κεφαλαιακές δυνάμεις, τελεσπάντων που έχουν σημείο αναφοράς το ελληνικό κράτος, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε μια ακριβή απάντηση. Επίση, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα ένα τεράστιο θέμα σε ποιο σημείο βρίσκεται ο παγκόσμιο καπιταλισμό. Αν βρίσκεσαι δηλαδή στο σημείο αυτό που ονομάζουμε ε, η δικιά μα αφήγηση, είναι πιο κοντά ας πούμε, στην τάση διεθνο-, του διεθνού εγκεφαλαίου. Δηλαδή, που έχει φτάσει ε, η συγκεντρωποίηση των μονοπωλίων, που έχει φτάσει ε, η μεταφορά του βιομηχανικού κεφαλαίου ή η σύνδεξη του βιομηχανικού κεφαλαίου με το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, πώ χρησιμοποιεί το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο παγκόσμια την κρίση χρέου για να εκβιάζει, τέλο πάντων, τις ε, πολιτικές ε, δυνάμεις, ας πούμε, των ε, χωρών, αν μπορείς να είμαστε εκβιαστικές, γιατί φυσικά, την άλλη πλευρά του τύχου, ας πούμε, υπάρχει μία ε, αστική ελίτ σε κάθε χώρα, η οποία ανταποκρίνεται ε, γιατί τα συμφέροντά της, ας πούμε, τη θέλουν μαζί με τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Οπότε, μπορούμε να πούμε ότι στα πλαίσια του διεθνωμιού ε, κεφαλαίου υπάρχουν κεφαλαίκε δυνάμεις που έχουν αναφορά, ας πούμε στην ελληνική ε, επικράτεια, με την έννοια δηλαδή ότι χρησιμοποιούν το νομικό σύστημα τη Ελλάδα για την εκμετάλλευση των ελληνικών εργαζομένων. Αυτό γίνεται φοβερά όταν ε, φυσικά βάλουμε στην εξίσωσή μα τι μεταναστευτικέ δομέ, του εργα... εργα... εργα... εργαζόμενου που είναι μαύροι, που δεν καταγράφονται κτλ. κτλ. Ε, Επίση, το ποια είναι η τακτική του ελληνικού καπιταλισμού, γιατί άμα αναφέρουμε ότι υπάρχει ένα παρόλα αυτά, μάλλον ότι υπάρχει, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει και ενιαία γραμμή, πούμε, σε σχέση με το ποια είναι τα αντικειμενικά συμφέροντα αυτή την περίοδο, ε, στο, με, με ποια μπλόκας πρέπει να συνασπιστεί κλπ κλπ. Μάλιστα, μέσα σε διάφορες αναλύσεις, α πούμε, υπάρχει το ζήτημα ότι ε, ε, ένα κομμάτι, ας πούμε, του ελληνικού κεφαλαίου, καλύτερα να το ονομάζουμε έτσι, μπορεί να φτάσει μέχρι και στην επιλογή της να προκρίνει τελος πάντων μια πολιτική επιλογή τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Ε, αυτό για το πρώτο κομμάτι είναι πολύ μεγαλύτερο δε θα, θα πάμε πολύ καιρό, πολύ ώρα νομίζω για να το καλύψουμε τώρα. Νομίζω ότι έγινε μάλλον μια παρανόηση γιατί εγώ δεν αναφέρθηκα ε, στην τοπικότητα του καπιταλισμού ε, αν το έκανα θα το παραδεχόμουν, απλά δεν το έκανα. Γιατί μάλιστα, ας πούμε, έφτασα στο να χαρακτηρίσω οριακά μπικιοκρατικές, ας πούμε, όσες θεωρήσεις ε, κατέτηναν όχι απλά στην τοπικοποίηση του, του, του ζητήματο τη εργασία μέσα στον καπιταλισμό, αλλά το έθεταν ακόμα και σε ευρωπαϊκό ή απλά σε δυτικό επίπεδο. Δηλαδή το, επίπεδο το ζήτημα τη εργασία σήμερα στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασία στην περίοδο του διεθνοποιούμενου κεφαλαίου είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά για τον ίδιο ε, τον καπιταλισμό, αν δεν βάλουμε μέσα στην εξίσωση, α πούμε, τι αναπτυσσόμενε δυνάμει, το, το προλεταριάτο τη Κίνα, τη Ινδία. Τη Βραζιλία και άλλων τέλο πάντων δυνά μου Το είπα σε σχέση με το παράδειγμα που ανέφερε. Για το, την παράδειγμα, το παράδειγμα τη Ισπανία, το έντορι, ναι, το παράδειγμα τη Ισπανίας ήταν απλά το ιστορικό αυτό παράδειγμα, το οποίο μάλιστα το έθεσα και με λίγο πιο γεωγραφικό, γεωγραφικό προστασμό η Ανατολική, Ιρική, εκεί πέρα, δηλαδή που ξεκίνησε μια απόπειρα η οποία ενήχε όσο δυνατόν περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά από αυτά που πιστεύω εγώ ότι είναι τα κατάλληλα να ξεκινήσει κάτι. Αν θα μπορούσε, θα, θα μπορούσε ξεκινήσει να ξεκινήσει για περάσεις το τελευταίο σου ερώτημα, η απελευθέρωση από την εργασία. Ε, φυσικά, τώρα, να πούμε άμα θα μπορούσε να μείνει μόνο στην Ισπανία ένα τέτοιο ζήτημα, όχι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί αυτό που μπορούμε να ξέρουμε είναι ότι και με βάση την εμπειρία τη Οιδικής Ένωσης, ας πούμε, που είχε βέβαια πολύ διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, αν ε, έμενε τελικά στα επίπεδα τη Ισπανίας, αυτό θα σημαίνει μια πρώτη μεγέθου αποτυχία, η οποία θα δημιουργούσε μια εντροπή στην, ε, στην, στην ανάπτυξη τέλο πάντων του ελευθεριακού κομμουνισμού, γιατί ο ελευθεριακό κομμουνισμό σε μια χώρα, όπω ο σοσιαλισμός, σε μια χώρα, όπω τελικά κατορθώθηκε να γίνει, δεν μπορούμε να φανταστούμε. Όπω δεν μπορούμε να φανταστούμε ε, πώ μπορεί να είναι η απελευθέρωση τη εργασία σε έναν κόσμο ο οποίος θα κινείται όντως από την ε, μαρξική ρήση ο καθένας από τον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητές του στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του. Αυτό που κρύβεται πίσω από την έννοια της δυνατότητας σε μια τέτοια κοινωνία δεν μπορούμε να το ονομάσουμε εργασία. Αυτή είναι η διαφορά, στο πώς εννοούμε την από την εργασία. Σημαίνει ότι, για να μην παίξουμε με τις λέξεις, για να την προσδιορίσουμε, σημαίνει ότι είναι η αποεμπορευματοποίηση, όπως το είπα, ολική, της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτή η ανθρώπινη δραστηριότητα λογίζεται ως εργασία μόνο εντός τη συμπορευματική σχέσης του καπιταλισμού, όπω την εμπορευματοποίηση είναι πει, πούμε, ο καπιταλισμό. Γι' αυτό μιλάμε για την από την εργασία. Ανθρώπινη δραστηριότητα θέλουμε να τη φανταζόμαστε σαν κάτι διαφορετικό. Υπάρχει σαν μια σύμβαση για να κάνουμε μια συζήτηση. Έτσι. Ο κόσμο τη εκμετάλλευση είναι παγκόσμιο. Ε, το καθιστώ του Ενδιαίτη, οι τάσει, οι καταναγκασμοί έχουν και αυτά διεθνεί χαρακτηριστικά. Εμεί, όσο περιγράφουμε στο δικό μα το πολιτικό έργο, μιλάμε για έναν ολοκληρωτικό καπιταλισμό σε αυτή την εποχή, ο οποίο βαθύνει ε, και επιτείνει στα χέρια χαρακτηριστικά που έχει ο καπιταλισμό. Τη υπεριαλιστική εποχή, του βλέπω έναν καπιταλισμό σε κρίση. Έναν καπιταλισμό που διέρεται από διαδηλωποίηση, από καταλληλιστικέ ολοκληρώσει, όπω είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που παίζει μείζονα ρόλο ε, στι ε, κοινωνικέ εξελικτικέ τάσει και πάλι. Τώρα, ο ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό είναι κάτι ιδιαίτερο, έχει κάποια ε, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πάντα, παράδειγμα το εξωτεσμικό πλαίσιο τον οποίο το διέρεται στο πίπεδο του δικαίου τη διοικητικής οδοσίας που έχει ο χαρμόστρατος, η αστυνομία, ε, η εκπαίδευση, θεσμιώξη, η εγκλησία κλπ. για να παίζουν το ρόλο τους στον πλερό, ας πούμε, της ε, άρθουσας τάξης. Ή το γεγονός ότι πολλές φορές η, η, η ταξική υπάλη γίνεται με εθνικούς όρους, δηλαδή, όχι με όρους, ας πούμε, οι οποίες διαίκονται με κάποιους όρους, η πούμε, πουμε οι οποιες διαικονται με καποιους ορους η ιδεολογιας και σαν αποδές, αλλά στο συγκεκριμένο ε, γεωγραφικό χώρο που καλείται η ελληνική δημοκρατία. Τώρα, ε, μπορώ να το δείξει το και ιστορικά, ότι για παράδειγμα, ο κόσμος του κεφαλαιού, η του άρθρωση ανάξηλα, το ελληνικό κεφάλαιο, για να κυριαρχήσει στην δοσμένη χώρα, χρειάστηκε λόγω κάτι να κάνει το ελληνικό κόλεμο του 46-49, το οποίο δεν χρειάζεται να κάνει, η, η, το κάνει, το προκεφάλαιες του Ιταλία. Εδώ με βγαίνει άλλο τρόπο, έχουμε μεγάλη συζήτηση για το γιατί και πώς, διότι χρειάστηκε να κάνει την εκδοχή των τεσσάρων τεσσάρων τεσσάρων. Ή να κάνει τους πολιτικούς ελληνικούς μετά, ας πούμε, στον εποχή μεταπολίτευσης και ούτω καθεξής. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ε, ελληνικός καπιταλισμός για την έννοια της ιδιαίτερης έκφρασης ενός παγκόσμιου φαινομένου στον συγκεκριμένο ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό. Ε, τώρα το αν μπορούσε να νικήσει ο κρατικός αγώνας σε μία μόνο χώρα, νομίζω ότι θα συμφωνήσω καταρχήν ότι δεν υπάρχει απελευθερωτικό όραμα όπως εδώ πει κανείς, το οποίο μπορεί να νικήσει σε μία μόνο χώρα. Δηλαδή ακόμα και αυτή που μιλήσανε για σοσιαλισμό ε, σε μία χώρα, κάποιος στο βάθος, στον πυρήνα της σκέψης του, το στοιχείο της τακτικής του καναγκασμού, της ανάγκης. Των το περιορισμό των ιστορικών, ε, του, του διαδικούς περίγειρου, του συγκεκρισμού και μπορούμε να Διότι, ας πούμε, και η μαξιτική παράδοση και οι άλλες παράδοσες και το ανακοιπορεύμα νομίζω ότι λένε ότι υπάρχει περιτώσει κοινωνική απελευθέρωση σε μία χώρα δεν μπορεί να υπάρξει, Νίκη, όμως, ενώ σε επαναστατικά γεγονότα μπορεί να έχουμε επειδή, δεν, εφα... δεν περνάει το ταξιπώς αγώνας με τον ίδιο τρόπο σε κάθε κοινωνία, μπορεί να έχουμε νίκη σε μια πιο προχωρημένη κατάσταση ή να έχουμε προχωρημένα εξελιχτικά επαναστατικά γεγονότα. Μπορούν να ντρέψουν καθολικά τον, ε, τον κόσμο της εκμετάλλευσης. Όχι. Μπορούν να λειτουργήσουν παραδειγματικά. Ναι. Δηλαδή η να προχωρημενα εξελιχτικα επανάσταση μέσα την, ε, τον κοσμο της εκμεταλλευσης οχι μπορουν να λειτουργησουν παραδειγματικα ναι δηλαδη η ισπανικη επανασταση μεσα τον πλουτο και την κοινομορφία Τη εξέλιξη την οποία είχε, ενέπνευσε ένα διανυστικό κύμα αλληλεγγύη, πολλέ φορέ και άμεσο, πήγα λάθο. Εγώ επίση, α πούμε, το επάνω συγκεκριμένο, με τι διανύσει αξιαρχίε. Αυτό δείχνει τίπος, το ότι μπορεί να λειτουργήσει γιατί η ορθογαλειακή παράσταση. γνωρίζω ότι ενέπνευσε ε, ένα φάσμα αγωνιστών και ανθρώπων ε, ε, ανά τον πλανήτη, πολύ ευρύτερο από το υπολογικό φάσμα το οποίο. Ε, ένιωσε, πούμε, να εκπροσωπείται από τους διαδρομές του για το Βασικό Κομμουνιστικό Κόμμα, ας πούμε, για να οικογένειες τη Οικοδικής Ένωσης. Πολλοί ευρύτεροι, πολλοί ευρύτεροι ήταν κινήματα, έκανε αναφορά στην επαναστατική δυνατότητα, στην επαναστατική δυνατότητα που ανέδειξε η Κομμούνα ή αυτό που αναφέραμε αυσικά τον, ε, τον Αγώνα τον, ε, των Ανεργικών Συγκαριστών τους 2886 στο Σικάγκο για το Οκτάδορο και αυτό, ας πούμε, σαν, ε, δεν είναι ότι η κοπεδίτη γεννήθηκε σε νίκη, αλλά νομίζω ότι η καταναλύνση του γεγονότος ότι ήταν ένα ορόσημο διευθύνσης, είχε αναδόμηση σε πολύ ευρύτερες δυνάμεις από το Ιδρύμα του Σικάγο ή από τις ΗΠΑ. Με αυτή την έννοια, δηλαδή, υπάρχει γενικώς καπιταλισμός και από την άλλη, είναι ένα φαινόμενο διεθνές. Και μάλιστα στην εποχή μας, μπορεί να πει κανείς ότι ο καπιταλισμός είναι πιο διεθνοποιημένος από ό,τι ήταν πριν. Χρόνια, με την έννοια ότι έχει πάει σε περιοχέ οι οποίε δεν ήταν απ αντικείμενο εκμετάλλευση του καπιταλισμού, των σχέσεων τη αγορά όπω έχουμε μάθει να τι κάνουμε στι εδώ και αιώνε. Αλλά δούμε ότι αυτά τα να αναφέρονται πλέον και σε περιοχέ που ήταν πίσω. Ακόμη είχαν θεωρηταρχικέ, μίσου θεωρηταρχικέ ή άλλε κοινωνικέ δομέ και απλά ήταν αντικείμενο εκμετάλλευση αντικειακού τύπου. Πολλέ φορέ από το διεθνέ κεφάλαιο. Ε, να κρατήσουμε και το θέμα τη ΕΕ. Έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να το περιγράψουμε ω μια συμμαχία ζωή για το ιδιωτικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο που ετέφη εδώ πέρα, ε, με το ευρωπαϊκό κεφάλαιο και ειδικότερα το κεφάλαιο των βόρειων ευρωπαϊκών χωρών και το γερμανικό, Αν θέλετε. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ισότιμη σχέση, γεγονό από το βόρειο ευρωπαϊκό γερμανικό κεφάλαιο ο συσχετισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει το όμω τη συμμαχία, που είναι συμμαχία ζωή πραγματικά Αξιοντάξει στην Ελλάδα και γι' αυτό θα δούμε πολλέ φορέ ενώ θέλουν να πράγματα από την ελεύθερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ευρωζώνη, θα επιμείνει σε αυτή τη σχέση διότι τη βοηθά, στην πανευρωπαϊκή σα προφορία ενάντια στον κόσμο τη εργασία. Είτε είναι ντόπιο, είτε είναι μετανάστη, είτε είναι σε κάποια άλλη πιο ιδιόμορφη σχέση. Σε σχέση με την ιδιωτική διαμάχη εντό τη Αριστερά, νομίζω ότι ε, δεν είναι αυτό που <συμίλιο> λέει, υπάρχει πολύ έντονη αλλά σω θα έλεγε κανεί ότι η ιδεολογική διαμάχη εντό τη αριστερά ή εντό των ρυθμμάτων του εργατικού κινήματο και την ευρύτητά του, δηλαδή βάζουμε το αρχικό ρεύμα, τουλάχιστον αυτό το που στο εργατικό κινήμα μέσα. Η διαμάχη δεν λείπει, αλλά πολλέ φορέ λείπει μια διαμάχη προσαρτολισμένη σε κάποιο διατάσταμα. Δηλαδή μια ε, κοινωνικοπολιτική πρόταση που στον δοσμένο χρόνο θα βοηθήσει αν μία ή άλλη αντίληψη αυτούμε, να Νάνε τα πράγματα τόσταν να δοκιμαστεί αυτή να ξαναπάνει σε νέα συζήτηση και σύγκρουση, αν θέλετε για να μπορέσουμε να πάμε ε, τα πράγματα σε μια καλύτερη πορεία ή επανασυγχωρέ αν δεν πάμε τα πράγματα σε μια καλύτερη πορεία, να μπορέσουμε να κάνουμε μια νησιωτική αποτίμηση. Είναι χαρακτηριστικό θα θέλουν δύο πράγματα για το χώρο τη Αργάντα, έτσι για να το υπογραμμαίζουμε. Είναι το θέμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αντισπρίτηση τη συμμετοχή τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποθέσει ε, Εργατικέ. Δεν είναι η κυρίαρχη αντίληψη σήμερα στην αριστερά. Έχει κάνει τη μεγέθυνση του σύγχρονου και τον ρόλο του που οποίο, παίζει. Ε, και είναι ενδεικτικό το γεγονό ότι πολλέ φορέ ακόμα και από θέσει, οι οποίε τυπικά εκινούν από διεθνιστικέ αντιλήψει, επαναστατικέ αντιλήψει και ούτω καθεξή, θα μεταδίδει στα αριστερά του φάσματο, α πούμε, εν, εντό του μάλλον τη αριστερά. Ε, υπάρχει μια υποτίμηση του θέματο τη αυτό, εντάξει, ότι, αδίαι, ότι, έτσι, καλύωσε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στρατηγική αυτή συμμαχία για την ελληνική του τάξη που προσπάθησε να περιγράψει. Ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι ροπή εθνικισμό, όταν να είναι κανεί Αθηναίοι, ότι έτσι κι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο καπιταλισμό ταυτίζονται, ότι αν είναι κανεί Αθηναίοι καπιταλιστή, ποιο ο λόγο να έχουμε σε αιτήματα πολιτικού στόχου απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την μου, βέβαια αυτό το θέμα και ε, βαραίνει περισσότερο το γεγονό ότι. Η σχετική αντιστάση που έχει και το ε, στην χώρα, χώρα, ονόματι από τα κομμουνιστικά κόμματα, τα λίγα στην Ευρώπη που είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον τρόπο που περιγράφει την πολιτική του τακτική, καταλήγει ότι δεν υπάρχει άμεσο πολιτικό στόχο. Είναι αυτό μια εκλογική του το τοποθέτηση. Οπότε η αντικαταστήριε Αριστεράγκα είναι όπω μόνοι σε αυτό το θέμα, τουλάχιστον εντό τη Αριστερά. Το δεύτερο είναι σε σχέση με τη συνδικαλιστική δομή και πώ ερχόμαστε. Θα διαφωνήσω με πολλά σημεία σκοποτέτησης του Άρη για τη συνδικαλιστική εννομή, προηγούμενο διάστηματος, δηλαδή κατά ότι δεν ούτε τόσο αριστερή, ούτε τόσο μονοδιάστητη. Δηλαδή, όταν είμαι συνδικαλιστής δεν είναι ένα πράγμα, είναι άλλο το πολλοπάθμινο σωματικό ο ΚΑΡΕΙ, όπου ο, ο, ο, αυτός που συμμετέχει στο Διοικητικό συμβουλιο είναι εργαζόμενο, είναι άλλο πράγμα η ε, εκτελεστική επιτροπή τη ε, ΝΕΖΕ, όπου κατά τεκμήριο δεν εργάζεται, α πούμε, το και πάρα πολύ καιρό που συμμετέχει, σύντομα το γεγονός ότι είναι μάλλον και διευθυντικό τέλεχο. Έτσι, να πούμε ότι σήμερα που κ. στην εκτελεστική επιτροπή τη ΓΕΣΕ, ανεξαρτήτω παρατάξεω, με μια επιφύλαξη για, για τι τάσει που κρατήσαν οι τη κοινοβουλευτική αριστερά, α πούμε, στον ε, έπαιρνε Ο παραγωγό, λοιπόν, δηλαδή, έγινε πρόεδρο είναι στην εθνική, σε καταδική τη δεξιά δεν θυμάμαι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η στάση πρέπει στην καλυστική δομή εντό καξερα είναι το Συζήτηση, σύγχρονη και διαπάθεια. Δηλαδή, πολλέ δυνάσει είτε ακρότερο σύγκατα, είτε είναι εξυγλογιστέ, αλλά είναι ότι υπάρχει δηλαδή, είναι ζήτημα συσχετισμού. Πρέπει να δώσουμε όμω τι δυνάμει, ώστε να συνέδριο το οποίο όμως δε να διεξητεί πολλά ανάγκηματα, όσοι είναι για παράδειγμα δυνατόν ή μία αντίληψη που είναι αδιάστητη στα πρωτοβάθμια σωματεία, πολύ περισσότερο στα μήνους τους, που δεν συμμετέχουν στα όργανα, ότι πράσιν πάση τόση πρέπει να αμονιστούμε σε κάτι, για παράδειγμα το ότι δεν υπάρχουν οι δυνατότητες στις ίδιες συμβάσεις. Τις ίδιες συμβάσεις, όπως είστε όμως. Ναι, το, το χώμα εδώ πέρα. Ε, δεν καθέρον, ε, τα γραφέρουν τα σωματεία για τον σχεδιασμό, το πάμε έχει μια αντίληψη ότι εάν συσπηρωθούν γύρω από τη δική μας ιδιαίτερη πολιτική γραμμή, τότε τα σωματεία μπορούν να τα καταγραφούν αυτά τα η, η αντικαπλανιστική αριστερά έχει μια αντίληψη ότι αυτό που προτείνει σήμερα είναι ο στελισμός σε επίπεδο βοτοβάθμιος σωματείων. Και υπάρχει ήδη μια πάρα πολύ αγκεντά σημαντική σε αυτό είναι τώρα μην μπορώ να μην παραπάνω για να προχωρήσουμε σε κάποιο επόμενο βήμα. Σχέση με το ερώτημα αυτό για την απελευθέρωση και την κατάσταση, Ναι, ναι. Δεν έχω να πω κάτι πολύ φοβερό, γιατί καινούριο το οποίο ο Άρι. Δηλαδή, πέρα από το τι θα περιγράψουμε με τι λέξει, αυτό το οποίο χρειάζεται η κοινωνία για να σταματήσει να πυθίζεται στην καπιταλιστική βαρβαρότητα είναι η εργασία να μην έχει εκτατωμένα χαρακτηριστικά σαν εμπόρευμα με όλου του καταναγκασμού που φέρνει. Αν το πούμε απελευθέρωση από την εργασία με την έννοια ότι μια δημιουργική δραστηριότητα η οποία θα είναι προσφορά στην κοινωνία, η οποία θα φοράει την του μισθού, τουρισμού, ε, του ωραρίου, του κυνήγιου, του καταλληλικού κέρδου κλπ. Εάν δεν το πούμε εργασία, για να είναι ένα θέμα, έχει την αξία του, με την έννοια ότι φωτίζει, α πούμε, και με τα ζητήματα ασχολητικά με την κοινωνία που θες να φτιάξει, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό. Έπρεπε να φέρεις κάποιο να μηντάς στις κουμινιστικοποίησεις, αν ήθελες να... Μην τον νίκο Νίκολε, αν ήθελες να... Είμαι βαθύνης αυτό. Είχε προφορήσει ένα βιβλίο με το όταν, ε, ζώντας την εργασία σκέψης, living in work το οποίο ήταν μια τομή σε μια βιομηχανία η οποία είχε αυτοματοποιηθεί, να και οι οδηγοί φωλικών που φέρναν πρώτης και οι άλλοι που τα το δηλαδή ουσιαστικά το μια μηνένια, όλο το ροψέφιο. Και αυτό είναι τα επιδομή. Άρα, έχουμε τώρα το 2 40 χρόνια. Ε, αυτό του Ανδρέκ, του Κόρους, πέρατε βάζουμε αρκετά αισιόδο, με την ένθιση της μια εξαιρετικά αυτή τη στιγμή και η κατάσταση στην χώρα μου, ιδιαίτερα σε συνδίκε μη πολέμου, να έχει ε, ε, 26% υποτίμηση του ακαθάριστου προϊόντο. Ε, θα ήθελα να πω το εξή, ε, θα ήθελα να ρωτήσω το να μην το σε αυτό. Υπάρχουν κομμάτια τη ανάπτυξη του παγκόσμου καθέρριου, τα οποία σκέ, γύρω από τον εαυτό του. Ενθόλου. Α, ναι, ε. Όλοι, ναι, ναι. Όλοι, ναι, ναι. Όλοι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και... Θα μην Οι βιομηχανίε, τεράστιες βιομηχανίε, όπω πραγματικά οι μηχανές αναζήτησης. Φτιάξαν και οι Κινέζοι, φτιάξαν και οι Ρώσοι, φτιάξαν και ο Google, Οι οποίε βασικά, είναι η κεφάλαιρα μια αστία πράγματα. Το κρίσιμο πράγμα είναι ότι διαχειρίζονται αυτό που λέμε στα ελληνικά content, περιεχόμενο, <laughs> <laughs> δηλαδή ουσιαστικά να διαχειρίζονται τους ανθρώπους. Δηλαδή τα συναισθήματα τους ή το τι θα κάνουν. Ε, ας πούμε ένα παράδειγμα εκπληκτικό για να καταλαβαίνουμε στον περίπτυνο πρόεδρο. Ε, Τρεις-δύο τσιρικάδες, χωρίς γνώση ιατρικής, μπόρεσαν και λύσαν ένα σημαντικό πρόβλημα. Σε μια ειδική μορφή καρκίνου, ψάχνοντα τι μηχανέ τη αναζήτηση, κάνοντα κάποιου σχετισμού, βάζοντα ερωτήματα από το πολύ Ισοκράτη. Άρα, κατά τη συνέπεια, φτάσαμε σε μια εποχή στην οποία ο άνθρωπο ω μια μηχανή, ο ίδιο ένα εξαιρετικά πολύπλοκο κατασκευασμένο, το οποίο είναι πολύ, πολύ πιο πολύπλοκο από τι μηχανέ μα, είναι πηγή πλούτου. Ελαίο, μήπω ο συγκεκριμένο κατασκευασμένο το έχει αυτό. Και λέει πρώτα να τους φαλιαρώσω γερά, να μην καταλάβουν την αξία τους τα 7 δισεκατομμύρια των τριγύρων, αφού τους έχουν πατήσει εφαρκώς, τότε να αρχίσουν να δίνουν όπως αυτό το περίγνω του Φόντζα, σιγά σιγά. Όταν αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι αστείο πράγμα, ότι δεν μπορούν να είναι καλοκρεμένοι όλοι και να είναι καλοζωισμένοι όλοι. Αυτή είναι η ερώτηση. Εγώ, απολύτως σύντομα, θέλω να πω απλά ότι, επειδή ε, έχει ήδη υπάρξει από την δεκαετία του 70, ακόμα και από τον Γκόρις και τους υπόλοιπους, ε, η λογική ότι τα ζητήματα επικοινωνίας, επειδή τον ανέφερα και, όλα, και ο Νέγρη και ο βίρνο όλη δηλαδή αυτή η παράδοση, σε γραμματικές και σε διάφορα άλλα έργα τους ε, αναφέρουν ακριβώς όλα αυτά τα έξυπνα δίκτυα, τις τεχνολογίες ε, τους αυτοματισμούς ω ως ένα νέο καινούριο στάδιο του καπιταλισμού, σε μια καινούρια κατάσταση. Ε, εγώ με τις γνώμες ότι όπως λέει και ο... ο φίλος μας ο Φώτης ο τους Εφευρεθεί ο άνθρωπο ή ο ανθρωπότηπο, ο οποίο θα τρέφεται μόνο με πληροφορίε. Ε, οπότε εδώ πέρα μπαίνει ένα συγκεκριμένο όριο σε όλη αυτή την υπόθεση, σε όλη αυτή την κατάσταση. Νομίζω είναι αρκετά αποκαλυπτικά, γιατί αυτά κάπω και συνδέονται και με το ίδιο το τέλο τη εργασία ή τέλο πάντων στο πέρασμα σε μια άλλη φάση ε, τη εργασία. Ακριβώ για να μπορεί όμω να συντελείται αυτό πρέπει να υπάρχει να καταπιέζεται ένα τεράστιο τμήμα, η συντριπτική πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού, το οποίο ας με, καθόλου δεν έρχεται σε επαφή με όλα αυτά τα υπέροχα καινούρια τεχνολογικά περιεχόμενα τους αυτοματισμούς, ούτε καν με τα ίδια, την, την ίδια ποικιλία συναισθημάτων. Έτσι. Είναι πολύ διαφορετικά ε, τα συναισθήματα που εκτρέφονται, ας πούμε, είτε στην Αφρική είτε στην Ουτανδική Ασία, είτε ακόμα και σε περιπτώσει τη λατική Αμερική κλπ. Ακόμα ακόμα θα μπορούσαμε να το αναδείξουμε αυτό και εντό τη ε, δυτική Μητρόπολη σε σχέση φυσικά μεταξύ και θέσει που βρίσκεται ο καθένα και όχι μόνο αυτό και διάφορα άλλα είδη καταπιέσεων που ε, αναδεικνύονται. Οπότε νομίζω ότι αυτή η παρατήρηση έχει την θεσιμότητά της, έχει εξαντλήσει κάπως τη δυνατότητά της και ακριβώς από την αρχική παρατήρηση που κάνετε, δηλαδή ότι εν τέλει βρισκόμαστε πολύ πολύ πολύ πίσω από μια οποιαδήποτε αισιόδοξη πρόβλεψη για το που πάνε τα πράγματα, δηλαδή ο Κακομοίρη ο Γκορτζέλεγε ότι σε 20 χρόνια από τότε, ε, δηλαδή γύρω στο 1990 Θερυπίν θα έχει θα, ο, ο, ο ελεύθερος χρόνος θα είναι υπερδιπλάσιος των ωρών εργασίας. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να επιτευχθεί Μάλιστα, αναφέρει και μια Αμερικάνικη έρευνα που ήταν τότε πολιτισμωγός, είναι η αλήθεια, αυτές οι πετυχημένε Αμερικάνικες έρευνες. Ε, βέβαια, είναι επίση πολύ γνωστό ότι ήταν φοβερά δύσκολο να πετύχει μια ανεξάρτητη ε, αμερικανική έρευνα, ειδικά την περίοδο του μακαρθισμού στην Αμερική. Παρ' όλα αυτά, ο μόνο τρόπο για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε τη ρίση ότι μπορεί να έχουμε υπερδιπλάσιο ελεύθερο χρόνο σε σχέση με τον χρόνο εργασία είναι να είμαστε παντελώ άνεργοι. Οπότε εκεί όχι απλά υπερδιπλασιάζεται ο ελεύθερο χρόνο, αλλά πιάνει 24, -24 ώρες, προ 4 έχουμε κερδίσει τέλο. Η άλλη εκδοχή είναι ότι δουλεύουμε 3-4 ώρε, ελόγω τη επόμενη 10 και προσπαθούμε να την ε, παλέψουμε. Οπότε όλα αυτά κάπως έχουν βρει την, ε, το, το φυσικό τους όριο, ας Α, <laughs> μάντις δεν είμαστε. Να θυμίζω ότι θα συμφωνήσω και εγώ ότι η συζήτηση που γινόταν μέχρι τις αρχές δεκατεύθυνων εμπλήντα για τέλος της εργασίας μέσα από την κυριαρχία τη, τη της οργοδοτικής, πληροφορική των αλαγών, στη δομή της εργασίας, τελικά αποδείχθηκε ότι ε, δεν ήταν και τόσο έντοιχος. Ας πάρουμε μια ένα παράδειγμα εδώ για τη Θεσσαλονίκη. Το 2004, από το 2004, ε, όπου κάνουν τελειώσεις όλοι αγώνες και όλη εκείνη η ανάπτυξη, και το ίδιο της που φέραμε μαζί με τα πρώτα χρόνια Τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη, τα δάνεια κτλ. κτλ. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε ένα μαζικό κύμα κλείσιμο εταιριών, απολύσει, απώλειε θέσεων εργασία. Μιλάμε για μερικέ χιλιάδε. Έχαν κλείσει τι εταιριέ, είχαν κλείσει η Βαλκάνια Εξπορτ, η Φλόριντα Κονέο. Μια σειρά από επιχειρήσει το και την περίοδο. Την ίδια εποχή δημιουργούνται νέε θέσει εργασία. Παραδόξους. Ενώ α πούμε φαινόμενο ότι στο Monday το Αναπαιξιακό Γραμματέα, είδαμε που γύρικε, φτάσαμε στην κρίση του καθενός δηλαδή μετά από 4 χρόνια, έχουμε νέε θέσει εργασίας οι οποίες είναι κυρίως ε, στο διανεμόριο. Και ειδικότερα σε κάποια εμπορικά κέντρα που φτιαχτήκανε εκείνη την εποχή, ανεξάρτητα το βαθμό που αντέξανε. Δηλαδή, ε, Νομίζω ότι το κρίσιμο δεν ήταν ότι μειώθηκαν γενικώ οι θέσει εργασία ή ότι περάσαμε σε κάποιου είδου, σε ένα άλλο είδου πολιτισμό που δεν χρειαζόταν τόσο την εργασία. Αλλά πήγαμε σε μια έκρηξη πιανών ασ... ειδών εργασία. Ε, ελαστική και πολύ κουραστική. Δηλαδή δεν είχε προφανώς καμιά τεχνολογική κοητεία, ε, ας πούμε, το λιανικό με την έννοια ότι πια τα δαμασκάριτα χαρακτηριστικά, το βάλουμε από Σκληρή πιθανότητα, τεχνικέ αξιολόγηση τη εργασία εξαιρετικά αυταρχικέ, ανταγωνιστικότητα εντό των εργαζομένων, μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με ένα είδο εργασία παλιότερο, το οποίο είχε μεγαλύτερε σταθερέ. Έταν σταθερέ με τη σχετικότητα που είχε στον ιδιωτικό τομέα το πράγμα, σχέσει εργασία με συμβάσει, με δοσμένου μισθού κ.ο.κ. Δηλαδή, πιστεύω ότι η αλλαγή, το να είναι το είναι η τη εργασία. Το οποίο εμεί σαν να περιγράφοντα κάπω τον καπιταλισμό τη εποχή μα το αντιμετωπίζουμε ω εξή. Δηλαδή, με ότι αν ο μονοπωλιακό καπιταλισμό ήταν η εποχή τη απόλυτη υπεραξία, τη υπερεκμετάλλευση, σε ό,τι αφορά το οργάριο, το κόστο τη εργασία, το κόμμα του το εργαζομένου, η εποχή του υπεραξιαλισμού γίνεται εποχή τη σχετική υπεραξία, τη επιστημονική οργάνωση τη εργασία, η δική μα εποχή ενό ολοκληρωτικού καπιταλισμού που βρίσκεται σε κρίση είναι μία προσπάθεια διευθυντική πράγματα να συνδυάσει και τα δύο. Δηλαδή έχει ένα εργαζόμενο πιο μορφωμένο, περισσότερο κατάρτισμένο και την ίδια στιγμή πιο ελαστικοποιημένο, πιο πιεσμένο από ότι θα ήταν, πούμε, αυτό που την προηγούμενη σε προηγούμενη φάση είναι η μορφωμένη ε, και τα αξίγη λευκά κοντάλα, όπως ήσουμε, τέλος με Και το ένα σχόλιο γιατί θα συμφωνήσω ότι η επιδίωξη του κεφαλαίου είναι πραγματικά ο κόσμο της εργασίες να μην έχει αυτοπεποίθηση να κουκκιμά τον ίδιο τον εαυτό για να μην μπορεί να διεκδικεί. Έχω την αίσθηση όμω ότι δεν το κάνει για να μα πάει σε αυτό το περιγράφημα με την καλήμπα του Μπότζα να μα δώσει μετά ένα περιθώριο. Αν μπορέσει να μα κρατήσει σε αυτό το επίπεδο της πίεσης και να μα πάει και χαμηλότερα, νομίζω ότι ε, θα το κάνει. Δηλαδή, δηλαδή η... αυτό είναι ένα ξεχωριστό ιδεολογικό μέτωπο και είναι πρόβληση, πραγματικά, για όλα, τα... για όλα τα ιδεολογικά ρεύματα η... το να, πω, να μπορέσει να αποκτήσει μια ταξική αυτοπεποίθηση, ο εργαζόμενος, ο κόσμος της εργασίας συνολικά, δηλαδή δηλαδή ο εργαζόμενος, έτσι, καταλαβαίνει με την ευρήτητά του, να αποκτήσει μια αυτοπεποίθηση που... η οποία θα, πρέ... θα μπορούσε και θα πρέπει να πηγάζει από την αίσθηση ότι είναι ο παραγωγός του πλούτου. Απέναντι στον παρασυντικό ρόλο σου, το οποίο παίζει το κεφάλαιο και τα κοινωνικά του στηρίζοντα. Αν είναι, υπάρχει ακόμα μία τελευταία ερώτηση, για να περάσουμε στο κρίσιμο του ομιλητέ. γύρουμε κουραστική. Εγώ δεν, νομίζω... ότι κατά τι μπορεί αρκετά αυτά που υπόθελα. Μπορεί να ένα σχόλιο να κάνω. Νομίζω ότι θα ήμασταν ανάδειγε αν δεν ότι το σου ο Ανέστος δεν βοήθησε την κουβέντα. Σε αυτό νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε το έννοια. Όχι μόνο γιατί μας ενδιαφέρουν οι απόψε ακόμα και με τι οποίες, σε βάση δεν γνωρίζουμε κοντά, δεν επικοινωνούμε ιδιαίτερα, αλλά και γιατί είναι ένας άνθρωμος και με... έχει μια δράση, το εργατικό κίνημα πίσω του, έτσι, με συγκρούσεις, καμπολίσεις κλπ. Και, και επίσης έχει και μια εξαρτησία σκέψης. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι προφανώς θα με παρεξήγησε το που έγινε, δεν νομίζω ότι δηλαδή, υπήρχε πρόκληση από κάποιο. να μην γίνει ολοκληρωμένα η λουβέντα μας. Ε, αυτός, ας το σημειώσουμε. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά όλου του εμά που είμαστε εδώ πέρα. Εγώ συμφωνώ. Φυσικά έχασε κουβέντα από το θέμα. Απλά προφανώ είναι και προσωπικέ επιλογέ. σω κάποιοι πιο ανεκτικά σε δημόσιε. Να πω έτσι. Εγώ είδα χάρη και κανεί που ήρθα. δεν θα ερχόμασταν να με είχαμε κάποιο είδο. Για να έτσι ξέρουμε ότι. πώ να το δούμε. Τα θέματα είναι πολύ διαφορετικά και αυτό άλλωστε είναι και ο στόχο των εκδηλώσεων να μην πηγαίνουν μόνο τα κοινά, τι διαφορέ και γενικά να τονίζεται και η ιδιαιτερότητα του κάθε μερική και να δούμε ε, τη σημασία ε, Και Ναι, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω, ευχαριστούμε για την προσέλευση. Ε, απλά να υπενθυμίσω ότι στην είσοδο υπάρχει μια, ένα χαρτί που μπορεί να σημάσει το μέλη σα άμα θέλετε να, να βάλετε μέλη της αστηριότητας που θα κάνει τα τίπονας. Να υπερθυμίσω τον τεπού κάθε τετάρτη εξύμπηση με οπτόνωση της ομάδας μελέτης. Το πρόγραμμα σε ομάδα είναι... Νίκο, το πρόβλημα... Υπάρχει διαδικτυακά, στέλνετε. Και στο site υπάρχει. Και στέλνετε και στη λίστα στέλνετε. Νίκο, στέλνετε να και το